been οπα τώρα bell bell jingle all the way Να τα πούμε, όχι sigoda καλά All side Χρόνια πολλά, Δεντεκράκια! Καλώ ήλθατε στο τελευταίο επεισόδιο αυτού εδώ του χρόνου. Στο Χριστουγεννιάτικο επεισόδιο των Δενεκτιβακίων. Είμαι η Μαρία. Είμαι ο Γιώργο. Και μαζί είμαστε οι Crime Groupers! -groupers. Σα μπερδέψαμε. Ε. Mm. Έτσι είμαστε εμεί. Τι έγινε ήρθα... το τελευταίο επεισόδιο. Έτσι, όχι, δεν τελειώνει. Τώρα αρχίζει για την ακρίβεια. Ήρθαμε εδώ την τελευταία τρίτη του χρόνου. Αυτή είναι. Όχι, η Επόμενη. Η επόμενη. Είναι. Την προτελευταία τρίτη του χρόνου. Σωστό. Να σας πούμε τα Πολλά. Να σα πούμε ότι εμεί θα κάνουμε ένα μικρό για τι επόμενε δύο εβδομάδε, γιατί πολύ κουραστήκαμε, όπω καταλάβατε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Να πούμε για του καινούριου που τώρα αποφάσισα να μπουν να μα ακούσουν ότι μπορούν να να μα ακούσουν στο Spotify, στο Apple Podcast. Apple Podcast και στο YouTube. Όλα αυτά συνοδεύονται με ένα subscribe και ένα κουδουνάκι το οποίο θα σα φέρνει πιο κοντά στι ενημερώσει μα. Πού, πού, καινούριο Άιο είμαι. Mm. Επίση, μπορείτε να πάτε να μα Ακολουθήσετε στη σελίδα μα στο Instagram Trime Groupers podcast, όπου εκεί μπορείτε να μαθαίνετε τα νέα αυτό εδώ το podcast για να μαθαίνετε αν θα αργήσει το επεισόδιο, αν θα βγάλουμε κάτι έξτρα μπορεί να σα ζητήσουμε εκεί κάτι Όπω σα πούμε να μα στείλετε τα κρύνα και εδώ που σα ευχαριστώ πάρα, μα πάρα πολύ που τα στέλνετε. Και τέλο να σα πούμε ότι μας βοηθάει πάρα μα βοηθάει πάρα πολύ να αφήσετε μια κριτική σε αυτό εδώ το podcast. Όπω επίση και τα σχολιά σα στην όποια πλατφόρμα και αν μα ακούτε. Για του Παρακλείδες αυτού εδώ του podcast μπορούν να πάνε και να μας κεράσουν ένα καφεδάκι μια ζεστή σοκολάτα Μιας και τελειώνει αυτός ο χρόνος και θέλουμε να φεύγουμε χορτάτι και ευχαριστημένοι Θα με ρωτήσεις πού θα το κάνουν αυτό Που. Θα σου απαντήσω Πού Που, Που. Που. Που. <laughs> Αυτό μπορούν να το κάνουν μέσα από την πλατφόρμα του BuyMeACoffee Όπου βρίσκεται καρφιτσωμένες όλες οι πληροφορίες Στο πρώτο post στο Instagram Μπορεί να θέλετε να ντυθείτε ρε παιδάκι μου δες, Λέω. Από τώρα. εμείς και τα cosplay τα αγαπάμε <laughs> Πώ ήταν η εβδομάδα σου, Ήταν λίγο κουραστική, γιατί εντάξει, εμεί δεν έχουμε ορταστικά ωράρια και τέτοια. Εμεί είμαστε εορταστικοί όλο το χρόνο. 8 το πρωί, 9 το βράδυ, κάθε μέρα. Γιορτάζετε κάθε μέρα. Ναι. Χαίρεστε που πάτε για δουλειά. Χαιρόμαστε που μπουκώνουμε τον κόσμο με φάρμακα. Αυτό. Μπούκονται, μπουκονται, μπουκονται. Και να του κρατήσουμε έτσι σε μια καταστολή. Mm -hmm. Γιατί αλλιώ θα βγουν έξω με τα όπλα. Θα βγουν έξω και θα μα πάρουν με τι πέτρε. Βοηθάτε κι εσεί αυτή την εδώ την κοινωνία. Ο καθένα το λιθαράκι του <laughs> Λοιπόν, τι να πω, ναι. Ήταν έτσι μια κουραστική εβδομάδα Αλλά εντάξει μωρε τώρα Τελειώνει ο χρόνος εγώ έχω αυτή τη χαρά Του τελειώνει ο χρόνος Βέβαια, να πούμε ότι κάθε πέρυσι και καλύτερα, αλλά τέλο πάντων. Όσον αφορά ποιο κομμάτι, όλα σχεδόν. Εντάξει, δεν μπορώ τώρα να το σκέφτομαι έτσι, γιατί θα πέσω κι εγώ στη μαύρη κατάθλιψη και δεν θέλω. Όχι, όχι, όχι. όχι Εγώ να πω ότι ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα γιατί εμά ξεκινήσαν τα εορταστικά ωράρια. Ναι, εμεί που το συνηθίζουμε. Α, ναι, αλλά εμεί είμαστε ανοιχτά και Κυριακή. Εντάξει, εμά ο δικό μα είναι κάπου άνθρωπο. Βέβαια, εντάξει, να πω την αλήθεια ότι εμεί είμαστε ανοιχτά κάθε Κυριακή. Ναι, no. άρα κι εσεί δεν είναι πιο εορταστικό και μαλαχικό. Τώρα. Απλά δεν έχουμε ρεπό. Αυτό είναι το μόνο μειονέκτημα. Τι να το κάνει το ρεπό, Γιώργακη μου. Μπράβο. Νέος άνθρωπο δεν είσαι. Μπράβο. Τι να τα κάνει τα λεφτά, άμα δεν έχει μία. Έτσι. Έτσι. Οπότε ναι, γι' αυτό και καθυστέρησε το επεισόδιο να βγει την προηγούμενη εβδομάδα. Ζητώ συγγνώμη, αλλά το βγάλαμε. Εντάξει τώρα, ρε παιδί μου. Το έχω πει πάρα πολλέ φορέ. Αγάλη-αγάλη γίνεται η αγουρίδα μέλη. Κάγκι αργά. Η αγουρίδα είναι καλύτερο. <laughs> Κάλλιο αργά παρά ποτέ Αυτό λένε στο χωριό μου Όλη η Ελλάδα είναι ένα χωριό <laughs> <laughs> ναι. Λοιπόν, τι είναι αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει την εβδομάδα που μας έχει περάσει Και συγκεκριμένα θα αναφερθώ στη λογοκρισία Έτσι Δεν θα αναφερθώ πουθενά αλλού Δεν θα μας φημώσετε κύριε Πρωτοκλάστε <laughs> Oh. Δηλαδή εντάξει, θα τα πεις εσύ τι Πες να, να πω, που τα να λες πω. καλύτερα Δεν τα λέω εγώ καλύτερα Είχαμε ένα απίστευτο σκηνικό Το οποίο ξεκινήσε από τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρινάκη Ο οποίος έβγαλε ένα βίντεο Στο κανάλι του το Greekonomics Στο YouTube το οποίο εξηγούσε το πώ μπορεί να λειτουργεί διαπλοκή. Ο άνθρωπο είναι το μεταξύ Καθητή τη ναι Ακριβώ. Μοντάρχει ναι να οικονομικά. Ναι, ναι, δεν mm. ναι, ναι, να τα πούμε και αυτά. Το οποίο εντάξει, όπω κάνει α πούμε ο ε, MyKuσιο στον Γράφω, όπω κάνει γενικά διάφορα, διάφοροι άλλοι. Έβγαλε ένα βιντεάκι στο οποίο κάτι λέει. Δεν mm. είναι ούτε πρώτο ή το τελευταίο. Το Τους... θέμα είναι τι. Είπε. Αυτό. Το θέμα είναι ότι μίλησε για διαπλοκη και τα τριγωνάκια που μπορεί να κάνουν τα μέσα μαζική ενημέρωση με τι τράπεζε και την κυβέρνηση. Την εκάστοτε κυβέρνηση, η οποία μπορεί να Θέλει να μένει πάνω για πολλά χρόνια. Και εμεί, όπω έχουμε δείξει, είμαστε ένα λαό τη συνήθεια. Ναι, Δεν είμαστε πάτε. πολύ θετικοί στι αλλαγέ. Θα μπορούσε κανεί να πει ότι αυτό το βιντεάκι εξηγούσε το ότι μάλλον δεν είμαστε και πολύ λαό τη συνήθεια, αλλά μα ψηλοαναγκάζουν να γινόμαστε. Ε, καλά, εντάξει. Εγώ το λαό τη συνήθεια το λέω γιατί σε όλε οι κυβερνήσει οι διαπλοκέ είναι οι ίδιε. Εντάξει, ναι, είναι ένα τρόπο. Mm. Τέλο πάντων, εξηγούσε το, το καλό σχεδιασμένο πλάνο το οποίο έχει η κυβέρνηση η οποία θέλει να βγαίνει και να Βγαίνει και να ξαναβγαίνει και να κρύβει πολλά από κάτω ε, Από το χαλί εννοώ κάτω Τώρα το θέμα είναι ότι ένα διάσημο Πρόσωπο Ένας δημοσιογράφος και ένα Πολύ μεγάλο κανάλι Ρίξανε το βίντεο και δεν ρίξανε το βίντεο Τύπου με report με τέτοια Το ρίξανε δια της Νομικής οδού ναι. Στείλανε ένα, πώς το λένε, ένα εξώδικο Εξόδικο ναι μάλλον Και θα πάνε δικαστικά Τον κύριο Μαρινάκη Όπως επίσης και ακούστηκε από τον ίδιο ί Νάκη ότι απειλήσανε την οικογένειά του ή ναι. πρόσωπο της οικογένεια του. Ναι, ο άνθρωπος να πούμε ότι μένει στο εξωτερικό δεν μένει εδώ. Mm -hmm. Εδώ στην Ελλαδίτσα μένει, μένει η οικογένειά του. Ε, και κάποια πρόσωπα από αυτήν απειλήθηκαν από τον κύριο Πρωτοκλάστε. Τέλος πάντων, δεν είμαστε και πάρα μα πάρα πολύ σίγουροι, αλλά... Προ τα ε, Τώρα, όχι από τον ίδιο, για να πούμε κιόλα, μην καλά, παρεξηγηθούμε κι εμεί. Έχει δίκιο. Ο κύριο Άρη δεν παίρνει αυτέ τι διαδικασίε. Όχι, είναι κύριο. Ε, βέβαια. <laughs> Βάζει τα τσιράκια να το κάνει. Αυτό, ναι. Αλλά να πούμε επίση ότι εγώ χάρηκα πάρα πολύ που. υπήρχε υπήκε και το είπε. Πρώτον που βγήκε και το είπε, αλλά υπήρχε μεγάλη στήριξη από, τους, από τον κόσμο τον οποίο τον ακολουθεί, γιατί πήγανε στο YouTube και ενώ το κατέβασε ο ίδιο το βίντεο, το κάνανε re-upload πάρα πολύ, που μάλιστα. Εγώ, ε, γιατί δεν πρόλαβα να το δω στην αρχική του έκδοση που το είχε ανεβάσει ο ίδιο στο κανάλι του, το Greekonomics το είδα από το 307ο Re-Upload. Άρα υπήρχαν και άλλα τα οποία τα ρίχνανε μονίμω και τα ξανανεβάζανε και τα ξανανεβάζανε. <laughs> Αυτοί είμαστε κυρίε και κύριοι, η χώρα τη μπανανία, Ναι. Ε, νομίζω ότι εμεί σαν Crime Groupers στηρίζουμε την ελευθερία του λόγου και, και... τον κύριο Greekonomic Ακριβώ και οφείλουμε να το πούμε. Όπω επίση και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα για να μην μας φυμώνουν <sighs> Τα είχε πει κάποτε ο Πανούλης Μέσα σε ένα σάκο βάλτε και πρωτοσάλτε. Αλλά. Αμάν, ah, θα αλλά... φάμε κι εμεί μήνυση. Σιγά που θα πάμε μήνυση. Από ποιον? <laughs> από ποιον, από τον Ποντικομούρι. Από το Ποντικομούρι. Από το απόβρασμα αυτή εδώ τη κοινωνία. Ποιο χαμερό, ποιο Δεν νομίζω ότι έχει εμφανιστεί στην τηλεόραση. Όχι, έχει εμφανιστεί. Αυτό ο παπάρα ο μπαλάσκα. Δύο είναι. Ο πρωτοκλάστε και ο μπαλάσκα. Δεν έχω χειρότερους νομίζω. Όχι, έχω και άλλου χειρότερου, αλλά νομίζω ότι αυτή η δύο τώρα, είναι. να ανοίξουμε τη λίστα, με... Όχι, όχι. Αυτοί οι δύο είναι το top of the top of the top. You wanna be on top. Κάπω έτσι. Mm. Αυτό που λέτε ήταν το ένα νέο που είχαμε. Και το δεύτερο ήταν ότι μπήκα και διάβασα μία έρευνα η οποία γυρνάει και λέει πω η ψυχική υγεία είναι στο κόκκινο για εκατομμύρια Ευρωπαίου εργαζόμενου. Την, την ίδια, ίδια έρευνα που διαβάσαμε, διαβάσαμε, διαβάσαμε γιατί και εγώ γιατί το ίδιο. Και μάλιστα έμεναν λέει το 40% γιατί έγινε λόγο κίνδυνο, λόγο πιέσεων, λόγο θέσεων εργασία. Συμφωνώ με αυτή την έρευνα. Η έρευνα που διεξήγη σε δεκάδε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα φέρει στο φω τι σοβαρέ επιπτώσει του Η επαγγελματικού άγκου, των ακατάπαυστον απαιτήσεων και τη έλλειψη ισορροπία μεταξύ εργασία και προσωπική ζωή. Θεωρητικά, λέει ότι σε κάθε χώρα 500 άτομα ερωτήθηκαν και άτομα με βαθμολογία κάτω του 80 θεωρήθηκαν σε κίνδυνο. Η βαθμολογία όσον αφορά την ψυχική υγεία διέφερε αναχώρα, με την Ισπανία να έχει το 48% των εργαζομένων που ταξινομούνται ω υψηλού κινδύνου για προβλήματα. Ψυχική υγεία, ακολουθούμενη από την Πολωνία με 45% και από την Ιταλία με 43%. Στην έρευνα, λέει, τονίζουν ότι η κακή ψυχική υγεία δεν επηρεάζει μόνο του ίδιου του εργαζόμενου, αλλά και τι επιχειρήσει. Και μάλιστα, οι παράγοντε πίσω από την κρίση αυτή είναι η πίεση για παραγωγικότητα, ειδικά μετά την πανδημία, η οποία έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Επίση, πολλέ επιχειρήσει δεν διαθέτουν δομέ ή πολιτικέ για την προώθηση τη ψυχική υγεία και η οικονομική αστάθεια. Και οι αλλαγέ στι αγορέ εργασία δημιουργούν επιπλέον άγχο στους εργαζομένου. Και εξάλλου νομίζω ότι το βλέπουμε και εμεί εδώ, αυτό στην Ελλάδα και το βιώνουμε. Που μπορεί, α πούμε, να υπάρχουν εταιρείε που απολύσανε άτομα και δεν προσλάβανε ποτέ, με τη δουλειά να αυξάνεται και να τρέχουν τα ίδια τα άτομα να καλύψουν τι θέσει αυτέ και να τρέχουν και να μην φτάνουν. Εμεί εδώ ασπαζόμαστε τον θεοκαλισμό. Θεοκαλισμό. Είναι ο Ξέρω γιατί mm. το αδερφάκι podcast μα, η Τέρα 404, φιλιά παιδιά, <laughs> έχουν την κάλυ Άρα θέλουν να κρατήσετε αυτό. Αλλά ναι, νομίζω ότι θα, θα το κλέψω κι εγώ λίγο αυτό το κομμάτι τη Κάλης Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι εργοδότε, και δεν μιλάω για μεγάλε επιχειρήσει που μπορεί να έχουν κάποιε συγκεκριμένε πολιτικέ, mm -hmm. αλλά για λίγο πιο μικρομεσαίε, ρε παιδί μου, που και αυτοί οι άνθρωποι τα βγάζουν λίγο δύσκολα. Και οι εργαζόμενοι του τα περνάνε πολύ πιο δύσκολα. Γιατί αναγκάζονται να κάνουν πράγματα τα οποία δεν είναι μέσα στι αρμοδιότητές του. Αλλά επειδή ο εργοδότη δεν θέλει να προσλάβει άλλον έναν, γίνονται τους, με αποτέλεσμα να βλέπει έναν άνθρωπο να τρέχει πανικόβλητο για να προλάβει τα ασημάζευτα. Σωστό. Και τελειώνει το άρθρο λέγοντα ότι οι διαφορέ στην κουλτούρα και τι υποδομέ μπορούν επίση να διαδραματίσουν ρόλο όπω το φύλλο, η ηλικία, η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση με τι γυναίκε, για παράδειγμα, όταν αναφέρουν βαθμολογίε ψυχική υγεία πάνω από πέντε μονάδε χαμηλότεροι από του άντρε. Με αφορμή την έρευνα που έφερε μόλι τώρα στο τραπέζι, θα πούμε ότι και σήμερα μαζί μα είναι. Είναι η Highwell. Τι είναι η Highwell, Γιώργο, θα με ρωτήσει. Τι είναι η Highwell, Μαρία. Η Highwell είναι μια εταιρεία online ψυχοθεραπεία η οποία απαρτίζεται από πιστοποιημένου ψυχοθεραπευτέ και είναι εκεί για να δώσει λύσει στο δικό σου το πρόβλημα. Όταν λέμε πρόβλημα, εννοούμε κάποιο άγχο, κάποιο στρε, κάποια θλίψη, λίγο οι γιορτέ γιατί έρχονται τώρα. Ξέρετε πώ είναι αυτά. Τα είπαμε και στα προηγούμενα επεισόδια. Το Blue Christmas ή το Christmas Blue. Ανάλογα πώ θε να βλέπει το ποτήρι. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Τώρα τι γιορτέ, ειδικά η θλίψη μπορεί να βαράει κόκκινο σε κάποιου ανθρώπου, γιατί δεν έχουν την οικονομική άνεση την οποία μπορεί να θέλουν να έχουν. Γιατί έχουν ένα πάρα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Γιατί μπορεί να μην βρίσκονται εκεί που θέλουν με του δικού του ανθρώπου, μπορεί να του λείπουν κάποιοι. Με αποτέλεσμα, όλο αυτό να δημιουργεί μία θλίψη στην ψυχούλα μα. Εδώ λοιπόν έρχεται η Χάιουελ να σα πει ότι από την άνεση του σπιτιού σα χωρί καν να χρειαστεί να βγείτε έξω, μπαίνετε, κλείνετε την θεραπεία την οποία εσείς πιστεύετε ότι έχετε ανάγκη και μιλάτε. Να πούμε ότι οι συνεδρίε γίνονται με επιστοποιημένου ψυχοθεραπευτές, mm. απόλυτα προσαρμοσμένους στις δικές σας ανάγκες. Τι άλλο έχει η HiWell? Ευέλικτα ωράρια για να ταιριάζουν στο δικό σας το πρόγραμμα όπως είπε και η συνποδκάστρια μου. Κατά την εγγραφή σας στο site ή στο application θα συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο... Θα βοηθήσει τη Χάιουελ -Well να σα προτείνει τον ψυχοθεραπευτή που ταιριάζει στι δικέ σα ανάγκε. Το τυράκι το οποίο σα δίνει Highwell Χάιουελ είναι ότι μπορείτε να κλείσετε μια δωρεάν δοκιμαστική βίντεο κλίση 15 λεπτών με το θεραπευτή σα, έτσι ώστε να δείτε εάν σα ταιριάζει. Μπορείτε να ξεκινήσετε εύκολα, άμεσα και χωρί δεσμεύσει, είτε βιώνετε άγχος, είτε βιώνετε μοναξιά, είτε επαγγελματική εξουθένωση. Η Highwell είναι εδώ για να σα στηρίξει. Γιατί? Γιατί η ψυχική υγεία δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Και είμαστε εμεί εδώ γιατί Χριστούγεννα είναι να πούμε ότι με τον κωδικό Crime Groupers 15 Σας κάνουμε μαζί με τη Highwell ένα τεράστιο δώρο Γιατί κερδίζετε 15% έκπτωση Είτε στη μεμονωμένη θεραπεία την οποία θα επιλέξετε να κάνετε Ή ακόμη καλύτερα σε ένα ολόκληρο πακέτο συνεδριών Το οποίο θα επιλέξετε για εσάς Το link για όλα αυτά θα το βρείτε στην περιγραφή αυτού εδώ του επεισοδίου Και είμαστε έτοιμοι νομίζω για το αγαπημένο μου session Τα κρύα ανέκδοτα Yay. Στο σημερινό επεισόδιο έχω έρθει να σου πω ότι είχα έναν φίλο που έβγαλε τον ώμο του στην Έλληνο-Ρωμαϊκή, δηλαδή Σελαβή που λένε και οι Γάλλοι. Mm -hmm, τριζόνια. <laughs> Ανέβηκα γρήγορα σε ένα βουνό και ζαλίστηκα και έκανα ημιτό. Η να <laughs> Και ένα το οποίο είναι αφιερωμένο στην Έλενα από τις Ντάμεντάμερ, Dumb τα φιλιά μας. Καμιά φορά όταν βαριέμαι παίρνω τηλέφωνο στις πιτσαρίε και ρωτάω αν εκτό από καλτ το έχω <laughs> Ωραίο. Περνάμε γρήγορα-γρήγορα στα χριστουγεννιάτικα ανέκδοτα των Δεντεκτιβακίων, όπου ο φίλος μας, ο Γιώργος, όπως πάντα, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας στέλνει. Ρε Ιάσονα, θα βγεις επιτέλους από την Δουαλέτα να χαίσουμε κι εμείς. Αργό, ναύτε. <laughs> <laughs> <laughs> Καλό. <laughs> Harry Pasta. <laughs> η φίλη μας η Ειρήνη μας έχει στείλει άλλο ένα και ρωτάει τι είδου αλάτα τρώει ο <laughs> Ντόναλτ. Οκ, nice. Και το ντετεκτυβάκι η Ιωάννα μα έστειλε και μα πλέει Κόρη του αυτοκράτορα Νέρονα που ορφάνεψε στα παραμύθια. Το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Αχ, γιατί και καλά έβαλε φωτιά στη ρο. Οκ. Ωραίο Ιωάννα, μπράβο. Μπράβο, Ιωάννα. Πρέπει τώρα να βαθμολογήσω. Εγώ θα βαθμολογήσω. Ποια βαθμολογή σένα. Τα δικά σου παίρνουν όλα πέντε. Μου από το τελευταίο για την Έλληνα που παίρνει 7. Γιατί με ρίξε έτσι αυτό το εμπιστοδίο. Όχι. Ένα δωράκι, θα κάνω Όχι. να σου πω δύο βιβλία. Γιώργο, γιώργο, γιώργο βγει έξω. <laughs> Όχι. Τώρα για, για του φίλου μου τα διτεκτυβάκια να πω ότι ναι. ο Γιώργο κατέχει τη δεύτερη θέση. Oh, ναι. Πολύ κοντά. Ναι. Η Ερίνη κατέχει την τρίτη θέση. Ναι. Και η Ιωάννα κατέχει την πρώτη θέση. Μπράβο, Ιωάννα. Γιατί έβαλε φωτιά σε όλη την πόλη. Μπράβο, Ιωάννα. Θα κάψω ολόκληρο <laughs> το Παρίσι. <laughs> Ροζακρίδε. <laughs> λοιπόν, δεν την κρυβάκια. Δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε κάτι άλλο στο σημερινό επεισόδιο. Πέρα από χριστουγεννιάτικη υπόθεση. Oh. Oh. Το θέμα ποιο είναι. Ότι θα πάμε σε κάποια Χριστούγεννα πολύ παλιά. Σιγά που θα έφερνε του φωνικού κουραμπιέδε. Όχι, ρε, τα πάμε αυτά. Αυτά είναι. ή τα καταραμένα μελομακάρονα. Σιγά oh. που θα έφερνε κάτι τέτοιο. Όχι, όχι, όχι. Θα πάμε πίσω. Θα πάμε πίσω στο 1920. 27 για την ακρίβεια. Γιατί, αγόρι μου, γιατί με πα ένα νεό να πίσω. Γιατί όχι. Δεν οφείλουν να λέγονται και αυτά τα εγκλήματα. Έχει απόλυτο δίκιο. Θα πάμε λοιπόν στο 1927, θα πάμε το Τέξα. Τη άγρια Δύσης Ναι, mm. γιατί έχουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα Τέξα <laughs> Δεν είναι στην Άγρια Δύση Και, και θα μιλήσουμε για μια ληστεία Ωραία Είστε έτοιμοι Είμαστε Να ξέρετε, fun fact, ότι το Τέξας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών Μετά την Αλάσκα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία Θα πετάω και άλλα τέτοια <laughs> Όταν τα βρίσκεις <laughs> Ναι, ετοιμάζομαι για το money drop, <laughs> θα πω να τις τα πάρω Οι ιστορίες γύρω από τις λιστίες τραπεζών στο Τέξας και την Άγρια Δύση είναι πλούσιες, τροφοδοτούμενες από τις παραγωγές του Hollywood και τις ιστορίες που μεταδίδονται από γενιές σε γενιές. Παρ' όλα αυτά, μία ιστορία είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη στην ιστορία του Τέξας και την Ένωση Τραπεζιτών και αυτή δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από τη σημερινή μας υπόθεση. Τη δεκαετία του 1920 σημειώθηκε αξιοσημείωτη αύξηση των λιστιών τραπεζών σε ολόκληρη την πολιτεία του Τέξας σε αριθμούς που ανέρχονταν σε 3 με πέντε λιστίες την εβδομάδα. Σε απάντηση αυτού, η TBA η Texas Bankers Association δηλαδή, θέσπισε το 1926 ένα αμφιλεγόμενο πρόγραμμα αμοιβή για όσους πυροβολούσαν και σκότωναν τους λιστές των τραπεζών, το οποίο προέβλεπε χρηματική αμοιβή ύψους 5.000 δολαρίων για την όμιμη δολοφονία τους. Παρ' όλα αυτά, η αμοιβή δεν δινότανε εάν οι ληστές απλώς τραυματίζονταν και κατάφερναν να ξεφύγουν. Ενώ κάποιοι θεωρούσαν ότι το μέτρο αυτό είναι υπερβολικό, οι περισσότεροι το επικροτούσαν θεωρώντα πω οι ληστέ έπαιρναν αυτό που του άξιζε. Όμω, όπω ήταν αναμενόμενο, το μέτρο αυτό δεν λειτουργήσε όπω ακριβώ φαντάζονταν όλοι. Ελάχιστοι εγκληματίε είχαν πυροβοληθεί κατά τη διάρκεια ληστίων όταν οι τράπεζε ήταν ανοιχτέ. Οι περισσότερε δολοφονίες γινόντουσαν κατά τη νύχτα, δηλαδή όταν οι τράπεζε ήταν κλειστέ και μάλιστα κάτω από ύποπτε συνθήκε. Αυτό το γεγονός δημιούργησε μια σύγχυση στους πολίτες αφού πολλοί υποψιάζονταν πως πίσω από τις τηλεφωνίες μπορεί να εμπλεκόντουσαν οι αστυνομικοί που απλά ήθελαν να πάρουν την αμοιβή ή... Άλλοι λιστές και κακοποιοί που έβρισκαν την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς μεταξύ τους. Παρόλη την ανησυχία ακόμη και των δικαστών, η TBA δεν απέσυρε την απόφασή της και το μόνο που έκανε ήταν να ξεκαθαρίσει πως η αμοιβή θα δινόταν μόνο κατά τη διάρκεια κάποιας επαυτοφόρο παρανομίας ή κατά τη διάρκεια της ημέρας όταν και οι τράπεζες θα ήταν ανοιχτέ δηλαδή. Στην υπόθεσή μας σήμερα θα μας απασχολήσει ένα παιδί με το όνομα Μάρσαλ Ράτλιφ, όπου γεννήθηκε στο Τέξας. Ο Μάρσαλ ήταν άτακτος από μικρό παιδί και συνεχώς δημιουργούσε φασαρίες και έμπλεκε σε καυγάδες ακόμη και με μεγαλύτερούς του. Μήπως ήτανε πρόγονος του Ντάνιελ Ράτλιφ. Αυτός όχι γιατί είναι Ράτλιφ. Ποντικόρθιος. Μπράβο ναι, ή ποντικοσήκονε. Ναι. Η μητέρα του προσπαθούσε συνεχώς να τον δικαιολογήσει λέγοντας πως είναι το νεαρό της ηλικίας του και η εφηβεία που ευθυνόταν για αυτήν του τη συμπεριφορά και συχνά έθελε του φλούσε στις παρανομίες του και στις πράξεις του ακόμα και όταν αυτές τον οδήγησαν να αποβληθεί από το σχολείο στην ηλικία των 14. Μετά από αυτό, ο Μάρσαλ πήγε να δουλέψει σε μία φάρμα όπου έκανε κυρίως τις χειρονακτικές εργασίες, όπως να μαζεύει τα Σπαρτά και να βοηθάει στον αγρό. Αργότερα, μαζί με τον μεγαλύτερο του αδερφό, τον Λι, θα μπουν στο στρατό και μετά θα ξεκινήσουν να εργάζονται σε μία εταιρεία που έφτιαχνε μπότες. Στα επόμενα χρόνια, η φήμη του ω ταραχοποιός τον ακολουθούσε, παρόλα αυτά, πολύ ήταν εκείνοι που ξεγελιόντουσαν από την γοητεία του, την καλή αίσθησή του στο χιούμορ και την εκπληκτική του φωνή στο τραγούδι. Ήδες που σου έχω φέρει υπόθεση γιατί στο προηγούμενο επεισόδιο έφερε στο νέο ότι ο δολοφόνος του SEO είναι και αυτό ήταν όμορφο παιδάκι και εγωιτευτικό. Καλά, το 1920 τα πρώτη που ομορφιά ήταν τελείω διαφορετικά από αυτά που είναι τώρα. Η αλήθεια είναι πω έχει απόλυτο δίκιο, γιατί θα δείτε τι φωτογραφίε που θα ανεβάσω στο Instagram. Δεν το λε και κουκλί. Εντάξει τώρα. Λίγε τον αδερφό Θεός. του. Κρίτο. Wow. Wow. Ενώ ο τελευταίο ρε παιδί μου, εντάξει, ένα μικρό καλά που το έχει. Οκ. Okay. Μοιράζονταν λοιπόν συχνά σπιτικό λικέρ με του φίλου του και φρόντιζε τη μητέρα του και τι αδερφέ του μαζί με τον αδερφό του, όμω ο Μάρσαλ ήταν σκληρό με όσου δεν συμπαθούσε. Και όσο και αν έβρισκε τη δουλειά αυτή που έκανε τώρα ευκολότερη από εκείνη στην φάρμα, ο Μάρσαλ έψαχνε τρόπους να βγάλει πιο εύκολο χρήμα. Είχε ενθουσιαστεί από τον τρόπο ζωή που είχε ένα γείτονά του από τότε που ο Μάρσαλ ήταν μικρός και τον έβλεπε να παρουσιάζει μια χλειδάτη καθημερινότητα όταν όλοι οι υπόλοιποι στη γειτονιά τα έβγαζαν με το ζόρι πέρα. Πλεμπές... Μια μέρα λοιπόν τον είχε ρωτήσει από πού είχε βρει όλα αυτά τα λεφτά και ο γείτονά του του είχε απαντήσει. Τα βρήκα από που έκανα σε τράπεζες με τον αδερφό μου. Να λέμε ότι του βάλε την ιδέα. Το μικρόβιο. Mm. Από τότε λοιπόν ο Μάρσαλ το είχε βάλει στο μυαλό του. Έτσι, το 1926, ο Μάρσαλ έπισε τον αδερφό του τον Λι να ληστέψουν μια τράπεζα στην περιοχή Βελέρα στο Τέξα. Αυτό βέβαια δεν πήγε καθόλου καλά για τα αδέρφια Ράτλιφ, Αφού, ενώ κατάφεραν να κλέψουν 3.000 δολάρια, η αστυνομία τους έπιασε λίγο αργότερα, καταδικάζοντάς τους σε 18 χρόνια φυλάκισης. Oh. Πολλά. Πολλά και έχεις δίκιο. Όμως λοιπόν υπήρχαν πολλοί πολίτες που πίστευαν πως η ποινή του ήτανε πολύ μεγάλη και πως τους άξιζε μια δεύτερη ευκαιρία. Έτσι μετά από δύο χρόνια και με την βοήθεια από έναν έρανο που οργάνωσε η μητέρα τους κατάφεραν να πείσουν τον κυβερνήτη Μίριαμ Μα Φέργγουσον να τους δώσει χάρη και έτσι αποφυλακίστηκαν και γύρισαν πίσω στην εταιρεία με τι μπότες. Ενώ λοιπόν ο Lee είχε αφήσει πίσω του τις ληστείες και τις βρώμικες δουλειές... ο Marshall αναλογιζότανε τι είχε πάει λάθος με την πρώτη ληστεία... Και θεωρούσε πω είχε βρει την λύση και μάλιστα είχε βρει και καινούριο στόχο. Το μόνο που δεν χρειαζόταν αυτή τη φορά ήταν μερικού συνεργού παραπάνω. Καθώ ο καιρό περνούσε, και όπω ήταν μια μέρα στη δουλειά του, έπεσε επάνω σε έναν παλιό του φίλο και συγκρατούμενό του που είχε κατά τη διάρκεια τη φυλάκησή του τον Ρόμπερτ Χιλτ. Όπω ήταν φυσικό, του είπε για το σχέδιό του και εκείνο του απάντησε πω θα τον βοηθούσε, μια και δεν είχε κάποιο συγγενικό του πρόσωπο κοντά και πω αφού ήταν μόνο του ήταν διατεθειμένο να συμμετάσχει. Μάλιστα, ο Χίλ του σύστησε και έναν ακόμη φίλο του, τον Henry Helms, ο οποίος ήταν επίσης πρόθυμος να συμμετάσχει στη ληστεία και επίσης ήταν συγκρατούμενός τους. Να πούμε λίγα λόγια για τον Helms όμως. Παρατημένος από την οικογένειά του, μιας και είχε μεγάλο ιστορικό σε εγκλήματα, ο Henry ήταν κοντά στα 30 του και με ένα εμφανισιακό, που Έκανε οποιονδήποτε έμπαινε στον δρόμο του να κάνει πέρα. Τόσο τρομακτικό λίστανε. Τόσο τρομακτικό, Αδίστακτος λέγανε. Oh. Να κάνω την υποσημείωση εδώ και να πω ότι ο ήρωα μα, ο Μάρσαλ, είναι γύρω στα 21-22, αυτή την περίοδο. Uh -huh. Ο άλλος ο φίλος που γνώρισε, ο Χιλ, είναι πιο μικρός Και ο μόνος μεγάλο είναι ο Χέλμ και ο αδερφό του, ο Λί. Οι τρει του λοιπόν ξεκίνησαν να κάνουν παρέα και να συζητάνε για τον τρόπο που θα τη Ταυτόχρονα τα δύο αδέρφια άφησαν τις δουλειές τους και περιπλανήθηκαν στο δυτικό Τέξας ψάχνοντας για δουλειά σε πετρελαιόπηγες αλλά δεν κατάφεραν να βρουν κάτι. Σύντομα βρέθηκαν σε μία πανσιόν στο Wichita Falls όπου λειτουργούσε μια γυναίκα όνοματι Midget Τέλετ Εκεί ο Μάρσαλ ξεκίνησε να εξηγεί στον αδερφό του τον Λί και στου δύο συγκρατούμενούς του πως ο επόμενος στόχος του ήταν η πρώτη εθνική τράπεζα του Σίσκο στο Τέξας μια μικρή πόλη στην κομιτεία Ιτσλαντ με πληθυσμό περίπου 7.000 κατοίκων την οποία ληστεία ήθελε να την κάνει την ημέρα των Χριστουγέννων <ΣΣ> Mm -hmm. Άρευε, Τα σχέδιά του όμω ξεκίνησαν να πέφτουν έξω καθώ ο αδερφό του Μάρσαλ, ο Λί, συνελήφθη από την αστυνομία καθώ διέπρατε μια ληστεία για κοσμήματα. Ο Μάρσαλ επίση είχε βρει έναν ακόμη άνδρα για να του βοηθήσει, ο οποίο ήταν ειδικό στη διάρρηξη χρηματοκιβωτίων με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση στο θησαυροφυλάκιο τη τράπεζα, αλλά ο άνδρα εκείνο τελικά αρρώστησε μια μέρα πριν από τη ληστεία και του πιστόλιασε. Αυτό Έφερε σύγχυση στην ομάδα του και οι υπόλοιποι το θεώρησαν κακό ιονό και είπαν στον Μάρσαλ να το καθυστερήσουν μέχρι τι αρχέ του επόμενου χρόνου, όπου και εκείνο θα γινόταν καλά. Όμω ο Μάρσαλ ήταν ανένδωτο, αφού ήξερε πω οι τράπεζε θα είχαν το μεγαλύτερο δυνατό ποσό από χρήματα στο τέλο των Χριστουγέννων. Για να πετύχει το σχέδιό του, χρειαζόταν τουλάχιστον τέσσερα άτομα και έτσι, για να καλύψει τη θέση που άφησε ο αδερφό του, κάλεσε έναν συγγενή του Χέλμ, τον Λούι Ντέιβι έναν 22χρονο πατέρα χωρίς ποινικό μητρό. Ο Ντέιβις ήταν απελπισμένος για χρήματα και έτσι συμφώνησε να βοηθήσει στη ληστεία αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση να μην υπήρχαν οι πυροβολισμοί και το σχέδιο του Μάρσαλ ξεκίνησε να παίρνει σάρκα και ωστά. Ο Μάρσαλ ήξερε ότι θα τον αναγνώριζαν αμέσω εάν επέστρεβε στη ΣΥΣΚΟ μιας και ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης ήταν ο άνθρωπος που τον είχε συλλάβει την πρώτη φορά. Δεδομένου ότι η γλιστία είχε προγραμματιστεί για τα τέλη Δεκεμβρίου Σχεδίαζε να αποκρύψει την ταυτότητά του Μεταμφιεζόμενος Σε Άγιο Βασίλη oh, Από τότε Δανείστηκε μια γενιάδα και μια στολή του Άι Βασίλη που έφτιαξε η Midget Τέλετ η οποία διατηρούσε την Πασιόν όπου διέμεναν στο Wichita Falls. Εξήγησε επίση στου συνεργάτε του πω η όλη διαδικασία θα ήταν πολύ εύκολη, μια και το μόνο που είχαν να κάνουν ήταν να μπουν από την μπροστινή πόρτα τη τράπεζα, να πάνε προ τον υπάλληλο και υπό την απειλή όπλου να του ζητήσουν να του δώσει τα λεφτά. Έπειτα θα έφευγαν από την πίσω πόρτα που οδηγούσε σε ένα στενάκι, στο οποίο θα του περίμενε το αυτοκίνητο και θα έφευγαν με λία τους. Στο άκουσμα του σχεδίου του, τα υπόλοιπα μέλη ανησύχησαν ελαφρώ, μια και είχαν στο μυαλό του πω ο Μάρσαλ είχε συλληφθεί στο παρελθόν η αληστεία τράπεζα και του υπενθύμησαν πω υπήρχε και ο νόμο σχετικά με τον πυροβολισμό όποιου δοκίμαζε να κλέψει τράπεζε. Ο Μάρσαλ, όμω, του διαβεβαίωσε πω κανεί δεν θα ήταν τόσο θαραλέο ώστε να πυροβολήσει εναντίον ένοπλων ληστών και του καθησύχασε λέγοντά του πω ελάχιστοι ληστέ έχουν πραγματικά πυροβοληθεί κατά τη διάρκεια ληστεία. Τότε στη τους με το έγκλημα ζήτησαν από την Μίτζετ να τους αγοράσει τις προμήθειες όπου θα χρειάζονταν όπως μπαντάνες, σνακ για το δρόμο και τα λοιπά. Ο τα στείλε σχολείο. Ναι, αλλά κοίτα, ήταν έξυπνη. <laughs> ναι, μωρέ. Και κάπως έτσι όλα ήταν έτοιμα για τη μεγάλη λίστια. Έλειπε μόνο ένα πράγμα. Το αυτοκίνητο της διαφυγής τους. Μιας και κανείς τους δεν είχε δικό του αμάξι, θα χρειάζονταν να κλέψουν ένα. Ποπο. Οι Ντάλτον ήταν αυτοί, ρε Μαλάκια. Δεν ήταν ελιστέ το τέκτο. <laughs> Οι Ντάλτον ήταν. Ναι, αλλά τα είχαν υπολογισμένα όλα. Εκτός από το αυτοκίνητο. Ματά, και αυτό. Ακού. Ακούω. Κατάφεραν να βρουν ένα αυτοκίνητο από έναν γείτονα το οποίο είχε τα κλειδιά στη μηχανή του και το ντεπόζιτό του γεμάτο. Ε, βέβαια. Αφού το έκλειψαν, το μετέφεραν σε μια τοποθεσία που του βόλεβε, το φόρτωσαν με τα πυρομαχικά και τα όπλα, καθώ και με όλα τα σύνεργα, και πήγανε στην πατσιόν όπου πέρασαν όλη την η μέρα στις 22 Δεκεμβρίου, πίνοντας και γελώντας, έτοιμοι για τη λιστία. Νωρί το πρωί στι 23 Δεκεμβρίου του 1927, ξεκίνησαν για να πάνε στην πολιτεία του Σίσκο με το αμάξι του, αποφεύγοντα να περνάνε από μεγάλε πόλει ώστε να μην τραβήξουν την προσοχή από την αστυνομία. Στην διαδρομή, ο Μάρσαλ επανέλαβε το σχέδιό του για το που έπρεπε να βρίσκεται ο κάθε καθένα του και μάλιστα του ανέφερε και τα ονόματα από του δύο υπαλλήλου που πίστευε πω θα είχαν βάρδια εκείνη την ημέρα. Του είπε επίση πως πολύ πιθανόν να μην υπήρχαν πολλοί πελάτες μέσα στην τράπεζα την ώρα που θα έφταναν, καθ' τη διαδρομή ο Ντέιβι ένιωθε αμήχανα με τον αριθμό των όπλων αλλά και των πυρομαχικών που είχαν φέρει μαζί του οι υπόλοιποι. Ο Μάρσαλ όμω τον διαβεβαίωσε πω δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσουν και πω τα είχαν μόνο για εκφοβισμό μαζί του. Οι τέσσερι του έφτασαν στο Σίσκο λίγο πριν από το μεσημέρι και ο Μάρσαλ φόρεσε τη γενιάδα και τη στολή του Άι Βασίλη και έδωσε εντολή στη συμμορία να τον αφήσει μερικά τετράγωνα μακριά από την τράπεζα και να παρκάρουν το αυτοκίνητο στη θέση που είχαν συνεννοηθεί. Κοντά δηλαδή στο στενάκι πίσω από την τράπεζα και στον κεντρικό δρόμο ώστε να καταφέρουν να ξεφύγουν. Μία μέρα πριν από την παραμονή Χριστουγέννων, κανεί δεν θεώρησε παράξενο όταν ο Άγιο Βασίλης περπατούσε στο δρόμο μεσημεριάτικα. Όταν τα παιδιά είδαν τον Μάρσαλ δημένο Άγιο Βασίλη, τον περικύκλωσαν. Απάντησε στι ερωτήσει του και προσπάθησε να φανεί φιλικό καθώ έσπραχνε το πλήθο προ την τράπεζα. Ο Μάρσαλ νόμιζε πω όταν θα ήταν δημένο Άγιος Βασίλη θα κατάφερνε να περάσει απαρατήρητο από το πλήθο, όμω κάτι τέτοιο δεν συνέβη και τον καθυστέρη. Κατάφερε παρόλα αυτά να διαλύσει τα παιδιά πριν σε έλθει στην τράπεζα, όμως κάποια από αυτά θέλησαν να τον ακολουθήσουνε μέσα στην τράπεζα. Μόλις μπήκε μέσα, ο Μάρσαλ είδε τέσσερις άνδρες. Δύο υπαλλήλους τη Τράπεζα, τον Άλεξ Πιέρς και τον Τζέιουελ Πόε, και δύο πελάτες, τον Μάριον Όλσον και Oscar Όσκαρ Έλαβε ένα ευχάριστο χαιρετισμό του τύπου Γεια σου, Άγιο Βασίλη, από τον Άλεξ Pierce, αλλά δεν απάντησε και συνέχισε να προχωράει σιγά-σιγά προ το ταμείο. Στη συνέχεια, μια πελάτησα τη τράπεζα, η κυρία Μπλάσενγκεϊμ, εισήλθε στην τράπεζα, παρασυρώμενη από την εξάχρονη κόρη τη, την Φράντσι, η οποία ήθελε να δει τον Άγιο Βασίλη. Οι συνεργοί του Μάρσαλ εισήλθαν στη συνέχεια στην τράπεζα, σημαδεύοντα με πιστόλια και φωνάζοντα. You fucking pricks, move! I ο Άγιο Βασίλη διέταξε τον ταμεία να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο και άρχισε να βάζει χρήματα και ομόλογα σε ένα σάκο που είχε κρύψει κάτω από τη στολή του. Ενώ οι υπόλοιποι κάλυπταν του πελάτε και του υπαλλήλου, ο Μάρσαλ άρπαξε χρήματα από του ταμείες και ανάγκασε έναν από αυτού να ανοίξει και το δεύτερο χρηματοκιβώτιο. Η κυρία Μπλέσενγκέμπ, που κατάλαβε αμέσω τι συμβαίνει, διέφυγε με την κόρη τη από το λογιστήριο και την πόρτα του στενού. Φωνάζοντα. Λυστεύουν την τράπεζα! Έτρεξε επίση το 1 τετράγωνο μέχρι το αστυνομικό τμήμα, ειδοποιώντα τον αρχηγό τη αστυνομία Bedford και του περισσότερου πολίτε τη Σίσκο για τη ληστεία. Σύμφωνα με τον Boys House, ο αρχηγός τη αστυνομία, ο Μπιτ Bedford, ήταν ένα γιγάντιο άντρα και βετεράνο αστυνομικό. Ο ίδιο, αρπάζοντα ένα όπλο των Ματ, ξεκίνησε για τον τόπο του εγκλήματος και έδωσε εντολή στου αστυνομικού Ρίο και George Κάρμισελ να τον ακολουθούν. Ο αρχηγό τοποθετήθηκε στο μπροστινό μέρος του στενού, ενώ οι δύο αξιωματικοί πήραν τη θέση στο πίσω μέρος του στενού. Ταυτόχρονα, πλήθος ένοπλου κόσμου ξεκίνησε να μαζεύεται στην μπροστινή πόρτα της τράπεζας, μπλοκάροντάς τους την έξοδο. Όταν οι ληστές συνειδητοποίησαν ότι η τράπεζα ήταν περικυκλωμένη, μάζεψαν τον κόσμο που ήταν μέσα στην τράπεζα για ομοίρους τους και μπήκανε στο πίσω δωμάτιο που οδηγούσε στην πόρτα του στενού, όπου βρήκανε δύο λογιστές, τον Βαντς Littleton και την Φρίντα Στοιμπελ. Βλέποντας κάποιον έξω από το παράθυρο να πλησιάζει την τράπεζα, ο Χιλ πυροβόλησε από το παράθυρο και ένα πυροβολισμό ανταπέδωσε κατευθείαν. Ο Χιλ έριξε αρκετού ακόμη πυροβολισμού στο ταβάνι για να δείξει ότι ήταν εοπλισμένοι. Εκείνη τη στιγμή όμω άρχισε ένα καταιγισμό πυροβολισμών καθώ πολλοί πολίτε που κατήχαν όπλα βρίσκονταν πλέον έξω από την τράπεζα. Οι ληστέ ανάγκασαν όλου του ανθρώπου που βρίσκονταν στην τράπεζα να βγουν από την πόρτα και να κατευθυνθούν προ το αυτοκίνητό του χρησιμοποιώντα του σαν ανθρώπινη ασπίδα. Αρκετοί Αυτού του ομήρου τραυματίστηκαν καθώ βγήκανε στο Σοκάκι μεταξύ των οποίων και ο Άλεξ Πύρ, ο πρόεδρο τη τράπεζα. Οι περισσότεροι πελάτε κατάφεραν να διαφύγουν, ωστόσο, δύο μικρά κορίτσια, η Λάβερνερ Κόμερ και η Έμα Μέι Ρόμπερσον, κρατήθηκαν ω όμηροι. Σε ανταλλαγή πυροβολισμών στο Σοκάκι, καθώ οι ληστές προσπαθούσαν να φτάσουν στο αυτοκίνητό του, ο αρχηγό και ο βοηθό George Κάρμισελ τραυματίστηκαν θανάσιμα. Ο Μπέρτφορντ μάλιστα πέθανε αρκετά ώρες αργότερα, ενώ ο Κάρμισελ άντεξε μέχρι τις 17 Ιανουαρίου. Ο Μάρσαλ και ο Ντέιβις τραυματίστηκαν επίσης στην ανταλλαγή πυροβολισμών, ο Ντέιβις όμως πιο σοβαρά. Κατάφεραν να μπουν στο αυτοκίνητό τους και αφού έβαλαν μπρο. Ξεκίνησαν για να φύγουν. Καθώ οι τέσσερι του άρχισαν να διαφεύγουν με του ομήρου του, συνειδητοποίησαν ότι η βενζίνη του είχε σχεδόν τελειώσει. Αφού δεν είχαν υπολογίσει ότι είχαν οδηγήσει ήδη πολλά χιλιόμετρα για να φτάσουν στο Σίσκο. Και συνειδητοποίησαν επίση και κάτι άλλο: ένα από τα ελαστικά του είχε πυροβοληθεί και είχε σκάσει. Ναι. Οδήγησαν στην άκρη τη πόλη καταδιακόμενη από τον Όχλο, και αφού του ξέφυγαν για λίγο, ήξεραν πω θα έπρεπε να βρούνε ένα άλλο αμάξι. Πάρκαραν το αμάξι τους στην άκρη και περίμεναν για να περάσει κάποιος ανυποψίαστος οδηγό. Εκεί είδαν ένα αυτοκίνητο να έρχεται από την αντίθετη μεριά που άνοικε στην οικογένεια Χάρης. Ο Μάρσαλ ντυμένος ακόμη με τη στολή του Άγιο Βασίλη του χαιρέτησε φιλικά και η οικογένεια σταμάτησε να δει τι θέλει. Εκεί ο Μάρσαλ τράβηξε αμέσως το όπλο του και τους απειλήσε με την οικογένεια να παραδίδεται... Και να του δίνουν το αμάξι. Αμέσω και χωρί να φέρουν αντίσταση, η οικογένεια κατέβηκε από το αμάξι και ξεκίνησε να τρέχει μακριά. Οι ληστέ μπήκαν στο αμάξι μαζί με τα δύο κορίτσια και ξεκίνησαν να μεταφέρουν όλα του τα όπλα και την λία του στο καινούριο αμάξι. Όμω, την ώρα που πήγαν να βάλουν μπρο και να φύγουν, συνειδητοποίησαν ότι τα κλειδιά έλειπαν. Τα είχαν πάρει μαζί του. Ο 14χρονο Γκούντι, ο οποίο οδηγούσε το αμάξι τη οικογένεια, είχε πάρει τα κλειδιά μαζί του. 14χρονο Γκούντι. Αυτός επίραξε. <laughs> Οι λιστές μετέφεραν τα πράγματα τους στο καινούριο μάξιο, όπως είπαμε. Αλλά οι πολίτες και η αστυνομία τους είχε φτάσει πλέον και έτσι, εν μέσω πυροβολισμών που έπεσαν στο σημείο, τραυματίστηκε ο Χίλ αυτή τη φορά. Ο Ντέιβις ήταν μέχρι τότε ανέστητος, οπότε τον άφησαν στο καινούργιο αυτοκίνητο και επέστρεψαν στο πρώτο αυτοκίνητο με τους δύο ομοίρους τους. Δεν συνειδητοποίησαν παρά μόνο αργότερα ότι είχαν αφήσει τα χρήματα με τον Ντέβις στο καινούργιο Α <laughs> Ο Όχλο βρήκε τον Ντέιβι και τα χρήματα και εγκατέλειψε προσωρινά την καταδίωξη. Τα χρήματα επιστράφηκαν στην τράπεζα και εκεί μάθαμε ότι είχαν κλέψει περίπου 12.400 δολάρια σε μετρητά και 150.000 δολάρια σε μη διαπραγματεύσιμου τίτλου. Εντάξει, είχαν κλέψει πάρα πολλά. Μιλάμε για το 1920. Εντάξει. Αυτά παίζουν να ήταν σημερινά λεφτά κάτι ναι, εκατομμύρια. Ναι, εντάξει, okay. Ο Ντέιβι πέθανε το ίδιο βράδυ στο νοσοκομείο του Fort Worth. Οι ληστέ εγκατέλειψαν το γεμάτο σφαίρες αυτοκίνητο και τα δύο κορίτσια αρκετά χιλιόμετρα από την πόλη και συνέχισαν με τα πόδια. Έκλεψαν ένα άλλο αυτοκίνητο το επόμενο πρωί και κατάφεραν να αποφύγουν τι ομάδε έρευνα για λίγο μέχρι που κατέστρεψαν το αυτοκίνητο τρακάροντάς το κοντά στο Πούτναμ. Ουραίος. Εκεί κατάφεραν για άλλη μια φορά να κλέψουν ένα όχημα που οδηγούσε ο Καρλ Βίλι, αναγκάζοντάς τον να οδηγήσει, μια και ήταν κουρασμένοι αλλά και τραυματισμένοι και κρατώντας τον όμοιρο. Για 24 ώρε. Την ώρα που ξεκινούσαν να φεύγουνε, επειδή πήρανε μόνο τον Καρ Βίλ στο αυτοκίνητο, ο πατέρα του που τον άφησαν πίσω τράβηξε το όπλο και προσπάθησε να του σταματήσει πυροβολώντα το όχημα. Καταφέρνοντα όμω να χτυπήσει τον Βίλι στο χέρι. Και όχι το αυτοκίνητο. Ωραίο. Στόχο όλοι στο Τέξα. Μετά τι 24 ώρε, άφησαν τον Βίλι να πάρει πίσω το αυτοκίνητό του και του πρότειναν να πάει σε κάποιο νοσοκομείο, τονίζοντα του να πει ότι δεν τον είχαν πυροβολήσει οι ίδιοι, αλλά ο πατέρας του. Στη συνέχεια, έκλεψαν ένα άλλο αυτοκίνητο, όπου οι δύο τραυματίες, και ειδικά ο Μάρσαλ, ήταν πλέον πολύ άσχημα λόγω των τραυμάτων του. Η έλλειψη τροφή Δε και η παγωνιά που έκανε λόγω των χιονισμένων συνθήκων έκανε τη δουλειά του ακόμη πιο δύσκολη. Τελικά η Τριάδα έπεσε σε ενέδρα του σερίφη Φώστερ τη κοσμία Young στο South Bend καθώ προσπάθησαν να διασχίσουν τον ποταμό μπράζο. Ακολούθησε άλλη μια καταδίωξη με αυτοκίνητο με ανταλλαγή πυροβολισμών σε ένα χωράφι καθώ οι τρει του προσπαθούσαν να διαφύγουν. Ο Σάιμedford, ένα Texas Ranger, πετύχε στη συμπλοκή και φημολογείται ότι χτύπησε και τους τρεις άντρες. Ο Μάρσαλ Χτυπήθηκε και έπεσε στο έδαφο. Ο Χέλμ και ο Χιλ τραυματίστηκαν επίση, αλλά κατάφεραν να διαφύγουν στο δάσο. Αρκετέ ημέρε αργότερα, αφού απέφευγαν ένα έντονο ανθρωποκινητό με τη συνδρομή ενό αεροπλάνου, οι δύο κατάφεραν να φτάσουν στον Γκράχαμ και συνελήφθησαν από του αστυνομικού χωρί μάχη αυτή τη φορά. Δύο ακόμα άντρε είχαν τραυματιστεί στο ανθρωποκινητό από τυχαία εκπυσωκρότηση των όπλων του, ανεβάζοντα τον συνολικό αριθμό των τραυμάτων σε 8, εξαιρουμένων των τριών επιζώντων. Stone. Οι Helms, Hill και ο Μάρσαλ είχαν αρκετές πληγές ο καθένας και δεν είχαν φάει για αρκετές μέρες. Όλοι επέζησαν ωστόσο. Και σύντομα αντιμετώπιζαν τι συνέπειε των πράξεών του. Ο Χιλ δήλωσε ένοχο για ένοπλη και τον Μάρτιο καταδικάστηκε σε 99 χρόνια φυλάκιση. Όχι 100. Όχι. Όχι 199. Ναι, ναι. Κατάφερε να δραπετεύσει από τη φυλακή τρει φορέ, αλλά συνελήφθηκε τι τρει και οδηγήθηκε πίσω στη φυλακή. Αφού τελικά αποφάσισε πω δεν θα μπορέσει να δραπετεύσει από τη φυλακή, αποφάσισε να δουλέψει μέσα στι φυλακέ με σκοπό να μειώσει την ποινή του και έτσι. Αποφυλακίστηκε με αναστολή στα μέσα της δεκαετίας του 1940. Ναι, δεν έκατσε πάρα πολύ. Εντάξει από το 27 μέχρι το 40. Δεν έκατσε, Ντάν, 27. Εντάξει, ναι, δεν έκατσε όμω πάρα πολύ για τα δεδομένα τη εποχή. Βγήκε για να πέσει πάνω στο δεύτερο παγκόσμιο. <laughs> Άλλαξε το όνομά του και έγινε ένας παραγωγικός πολίτη. Ααα. Ο Χερ... Ναι. Ο Χέλμ αναγνωρίστηκε ω αυτό που είχε πυροβολήσει και του δύο αστυνομικού και του επιβλήθηκε η θανατική ποινή στα τέλη του Φεβρουαρίου. Μετά από μια ανεπιτυχή επίκληση παραφροσύνη, εκτελέστηκε στην ηλεκτρική καρέκλα στι 6 Σεπτεμβρίου του 1929. Και θα αναρωτιέστε τώρα, ο εγκέφαλο αυτή εδώ τη ληστεία, τι απέγινε. Τι απέγινε ο εγκέφαλο, Ο Μάρσαλ καταδικάστηκε για πρώτη φορά για ένοπλη ληστεία στι 27 Ιανουαρίου του 1928 και καταδικά άστηκε σε 99 χρόνια φιλακήσης. Πότε Στι 30 Μαρτίου Καταδικάστηκε σε εκτέλεση για τον ρόλο που έπαιξε στου θανάτους των Μπέντφορντ και Κάρμισελ, αν και κανεί δεν μπόρεσε να καταθέσει ότι τον είδε να πυροβολεί με το όπλο του στην τράπεζα. Ο Μάρσαλ άσκησε έφεση κατά τη υπόθεσή του και όταν αυτή απέτυχε, έκανε λόγο για παραφροσύνη. Είχε αρχίσει να φέρεται σαν παράφρον με στι φυλακέ την ημέρα που εκτελέστηκε ο Helms και έπεισε πλήρω στου δεσμοφύλακες του ότι ήταν τρελό. Η μητέρα του, η Ρίλα Κάρτερ, ζήτησε ακρόαση για να αποδείξουν ότι είναι τρελός στο Χάντσβιλ. Ωστόσο, οι πολίτες της Κομιτείας Ιτσλαντ ήταν εξοργισμένοι που δεν είχαν εκτελέσει ακόμα τον Μάρσαλ και ακόμη περισσότερο εξοργισμένοι όταν έμαθαν ότι ο Μάρσαλ προσπαθούσε να επικαλεστεί ότι ήταν τρελός. Ο δικαστής Ντέβενπορτ εξέδωσε ένταλμα για την ένοπλη ληστεία για την κλοπή του αυτοκινήτου του Χάρης και παρέδωσε τον Μάρσαλ στην φυλακή τη Κομιτεία Eastland. Εκεί ο Μάρσαλ έπεισε του δεσμοφύλακέ του, τον Πάτρικ Κίλμπουρν και τον Τόμ Jones, ότι ήταν πραγματικά τρελό, καθώ έπρεπε να τον ταΐζουν και να τον πλένουν και να τον πηγαίνουν στην τουαλέτα. Στι 18 Νοεμβρίου, ο Μάρσαλ επιχείρησε να δραπετεύσει, τραυματίζοντα θανάσιμα τον Τόμ Τζόουν στην προσπάθειά του. Το πλήθο άρχισε να συγκεντρώνεται το επόμενο πρωί και μέχρι το σούρπο είχε αυξηθεί σε πάνω από χίλια άτομα έξω από τη φυλακή. Άρχισε να απαιτούν. Για τον θάνατο του Μάρσαλ για όλα όσα είχε διαπράξει. Ο Κίλμπουρν αρνήθηκε αλλά εξουδετερώθηκε και ο όχλο όρμησε μέσα και έπιασε τον Μάρσαλ. Τον έσυραν έξω, του έδασαν τα χέρια και τα πόδια και κατευθύνθηκαν προ έναν κοντινό στήλο τη ΔΕΗ. Η πρώτη προσπάθεια να τον κρεμάσουν απέτυχε όταν ο κόμπο λύθηκε και ο Μάρσαλ έπεσε στο έδαφο. Τη δεύτερη φορά ωστόσο ο κόμπο δεν λύθηκε. Ο Μάρσαλ κηρύχθηκε νεκρό στι 10 παρα 5 το βράδυ τη 19η. Τη Νοεμβρίου του 1928. Ο Τζόουντ πέθανε το ίδιο βράδυ, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών, συμπεριλαμβανομένων των τριών ληστών αυτή τη φορά. Κανεί δεν δικάστηκε ποτέ σε σχέση με το λιντσάρισμά του, αν και συγκροτήθηκε ένα σώμα ενόρκων. Αρκετέ χιλιάδε άνθρωποι είδαν το πτώμα του Μάρσαλ την επόμενη μέρα να κοίταται σε ένα κατάστημα επίπλων στο Eastland πριν ο δικαστή Γκάρετ διετάξει να παραδοθεί το πτώμα του στην οικογένειά του. Η οικογένεια του Μάρσαλ πήρε στην κατοχή τη τη Ορό και κανόνισε κηδεία στο Fort Worth με ταφή στο νεκροταφείο Olivet. Πολλοί άνθρωποι στη Σίσκο με την πάροδο των χρόνων ισχυρίστηκαν ότι ήταν Παρόντε στη ληστεία ή ότι σχετίζονται με κάποιον που ήταν μέσα στην τράπεζα και η υπόθεση αποτελεί πλέον μέρο τη τοπική λαογραφία. Η πρώτη εθνική τράπεζα εξακολουθεί να υπάρχει στο Σίσκο, αν και βρίσκεται σε νέο κτίριο. Διαθέτει ένα πίνακα με τη ληστεία, καθώ και μια συλλογή από αποκόμματα εφημερίδων και φωτογραφίε των εμπλεκομένων. Το 1967, η Επιτροπή Ιστορική Έρευνα τη Πολιτεία του Τέξα τοποθέτησε ένα μετάλλλιο στην τράπεζα προ τιμήν τη τι έγινε βό; Τι να γίνει; Ξέρει τι μου έβγαλε αυτή τέτοια... Τι? η τέτοια υπόθεση. Την ατάκα που είχε πει ο Μπέζο, το πώ θα βρει κουνιβλαμένοι μεταξύ του. <laughs> ναι, εντάξει. Μόνο αυτό <laughs> Ναι, ναι στο είπα και πριν κάποια στιγμή γιατί είναι η φάση του έχω ένα φίλο που έχει ένα φίλο που έχει ένα φίλο που ξέρει πώ θα βγάλουμε εύκολα λεφτά. Α, ναι, δεν υπήρχε κανένα σχέδιο. Υπήρχε ένα σχέδιο. Το πώ θα βγάλουμε λεφτά. Ναι. ναι. Από Χω, το χωρίς... πιο έξυπνο του χωριού, τον Μάρσαλ. <laughs> <laughs> Όχι. Ναι, τι να πω. Όλα λάθο. Αρχικά αφού τον άνθρωπο από αυτόν τον πιάσανε, ρε παιδάκι μου. Mm. Εντάξει, στην αρχή τον πιάσανε, τον πιάσανε, ναι. ναι. Και είδες του δώσανε χάρη, δεν ταλαιπωρήθηκε πολύ, έκατσε μόνο δύο χρονάκια μέσα. Ναι. Τι ήθελε να πάει να το ξανακάνει, Τον έπιασε ο εγωισμός Ότι δηλαδή. Ποιο ότι κάτι πήγε λάθο την πρώτη φορά και τώρα θα το κάνω, θα το εκτελέσω τέλεια το σχέδιο. Μα δεν είχε τα άτομα για να το εκτελέσει τέλεια. Πήγε και βρήκε εκεί πέρα φίλου γνωστού. Αυτό. Και αυτοί δεν είχαν τι να κάνουν στη ζωή του το 1927 στο Τέξα. Δεν είχανε Εντάξει. Και είπανε, τι θα κάνω, θα πάω να ληστέψω με αυτόν, που είναι το πρώτο ξευτέρι του χωριού. Θα πάω και θα ληστέψω την τράπεζα. Ωραία. Και πάω και τη ληστεύω. Mm -hmm. Ιδέε αυτοί δεν είχαν να πούνε. Όχι. Όχι. Εμπιστευόντουσαν τον πιο έξυπνο τη. Ε, Πώ του λέγανε, του είπε πριν. Ντάλτονς Ναι, πώς λέγανε Ο Τζόι ήτανε Ο πιο κοντός Ναι, ο εγκέφαλος Κέφαλος. Και ο Άβερελ επίση, όποιο χαζό. Ναι. Του ενδιάμεσου πάντα του ξεχνά. Κανείς. Όχι, ρε, πρέπει να του θυμόμαστε. Παρ' όλα αυτά, και εκεί στα Τέξα δεν ήταν. Mm. Να, χρειαδίσκω. Νομίζω πω. <laughs> Είδε όμω, ε, είχαμε Μια και πες. στην υπόθεσή μα Ranger, Τέξα Ranger. Ε βέβαια. Ε, βέβαια. ε, βέβαια. Και είχαμε και τον Λί, ο οποίο θέλει να μπαίνει να κάνει τη ληστεία. Καλά. Εντάξει, ο οποίο ήθελε να ληστέψει για να τα βγάζουν πέρα. Ναι Και το πιάσανε πριν καν μπει στο σχέδιο Πάλι καλά τουλάχιστον αυτός την κλείτωσε. Ναι την γλίτωσε εντάξει ναι. Παρ' όλα αυτά για fun fact Τα ονόματα των Dalton Ήτανε ο Joe ο William, ο Jack και ο Averell Οκ okay. Μας λείπουνε κάποιοι Τι εννοείς στην πραγματική ζωή, σε αυτή τη ληστεία ήταν παραπάνω, δεν ήτανε 4 μόνο ήταν. Όχι, μόνο τέσσερι. Τέσσερι ήταν. Α, ωραία. Τότε το είχαμε κάνει. Κα ρε, μήπω ήταν όντως η ιστορία των Ντάλτον. Όχι, δεν ήταν. Άντε καλά. Τι να πω, από πού θε να ξεκινήσω. Από το ότι τυντήθηκε ο Άγιο Βασίλη την μέρα των Χριστουγέννων, θεωρώντα ότι δεν πρόκειται κανένα να ασχοληθεί μαζί όχι, του. Όχι, όχι, κανεί. Ούτε καν τα παιδάκια. Όχι, όχι. Του βλέπουν ένα κύριο με γενιάδα, του έχουν πουλήσει το παραμύθι. Γιατί από το 1900 ξεκίνησε όλη η φάση με τον Άγιο Βασίλη και την Κοαγκόλα. Ωραία. Του είχαν πουλήσει το παραμύθι. Α, ο Σάντα φέρνει δώρα. Τι θα κάνω, πώ πώς δεν θα με πάρουν χαμπάρι, θα ντυθώ Σάντα και δεν θα έχω κανένα δώρο για τα παιδιά τα οποία θα έρθουν. Και από εκεί ξεκίνησε να πηγαίνει λάθο όλο το σχέδιο γιατί τον καθυστέρησαν αρκετά, από ό,τι λένε τα, ε, τα δημοσιεύματα. Ναι, ναι. Τον καθυστέρησαν αρκετά να μπει στην τράπεζα με σκοπό να περνάει η ώρα και τελικά να είχε περισσότερο κόσμο μέσα στην τράπεζα από ό,τι περίμενε να έχει. Μα τώρα κι αυτό, τελευταία, Χριστουγε... τελευταία μέρα του χρόνου σχεδόν. Τι Εντάξει, θεωρητικά είναι οι τελευταίε μέρε του χρόνου. Ναι, εντάξει. Τελευταίε μέρε του χρόνου και πίστευε ότι οι τράπεζε δεν θα έχουν λεφτά. Δηλαδή ότι αυτό. θα έχουν γι' αυτό το έκανα. Και πίστευε ότι οι τράπεζε δεν θα έχουν κόσμο. Δηλαδή εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει από όταν δημιουργήθηκε η πρώτη τράπεζα. Εντάξει. Πάντα στι περιόδου των γιορτών, ο απλό πολίτη πηγαίνει για δοσο εκεί μέσα. Θα σου πω, δεν θα είχε. Απλά επειδή όντω μπαίνανε μέσα στην τράπεζα ακολουθώντα τον παιδάκια με του γονεί του μέσα, τελικά είχε πολύ παραπάνω από ό,τι περίμενε. Anyway, παρόλα αυτά καταφέρνει Μπένη, τον βλέπουν και εκεί μέσα όσα παιδάκια είναι και τον ε, απασχολούν κτλ. Και, και πάει ατάραχο κατευθείαν στο... στο ταμείο. Στο ταμείο και μπαίνουν μέσα οι άλλοι. Και everybody mm. don't uh, fucking move <laughs> από το uh, Pulp Fiction. Everybody calls this a robbery. <laughs> Αυτό, ναι. Ωραία. Τι να πω, εντάξει, οι άλλοι ξεκινήσαν κατευθείαν τα τα πιστολίδια νομίζοντας όντως που είχαν πειστεί πάλι από το σχέδιο του Μάρσαλ ότι εντάξει μάρι τώρα, όπου κανείς δεν πειροβολεί πραγματικά τους λίστες. σε πιο ουράνιο και πιο τόπο ε, δεν πειροβολεί κανείς τους λίστες οριακά τώρα, τότε νομίζω ότι... για πέντε χιλιάρικα επίσης, αλλά είπαμε τα πέντε χιλιάρικα τότε ήταν πάρα πολλά λεφτά ήταν πάρα πολλά λεφτά και επίσης ήταν τύπο αμοιβή ότι δεν είναι νόμιμο, παιδιά σκοτώστε, πώς να σου πω. Καλά ναι. Α, ώστε στο Τέξες γενικά το είχαν με τα όπλα από πάντα. Στην Άγρια Αβίση ναι. Okay. Εντάξει, <χει> εγώ νομίζω ότι στεναχω... στεναχωρήθηκα. Λυπήθηκα λίγο περισσότερο για τον τελευταίο ρε που πήρανε μαζί του. Τον Πιτσυρικά. ο οποίο ήταν 22 χρονών, ήταν πατέρα. Και... Πατέρα δεν ήταν. Ναι. ναι. και είχε γυρίσει και είχε πει: Ωραία το σχεδιάκι σα, εγώ έρχομαι. Αρκεί να μην πέσουν παπαμπούπα. Ναι, γιατί κι αυτό δεν είχε στον ήλιο μοίρα, ουθεωρητικά πεινούσε. ρε, ήταν κι αυτό και η οικογένειά του. Τώρα εντάξει, ήταν σύνηθε ε, φαινόμενο ε, ναι. για εκείνη την εποχή. Και σου λέει: Εντάξει, εύκολο χρήμα είναι να αλλά παιδιά σα παρακαλώ, μην ρίξουμε πιστολίες και τέτοια δεν το έχω Μωράκι όσο και να περνάνε τα χρόνια εγώ το συνειδητοποιώ ότι δεν υπάρχει εύκολο χρήμα ε, όχι βέβαια, κανεί δεν έγινε εύκολα πλούσιο. Μόνο γεννήθηκαν. Ναι. Και στην προκειμένη ήταν πολύ άδικο που πήρε το λαιμό του ο Μάρσαλ άλλου τέσσερι. Καλά, βλαμμένοι, άλλου τρει βλαμμένοι κι αυτοί, αλλά εντάξει. Θέλω να πω ότι δεν γινόταν να το δει λίγο κάπω αλλιώ. Να πει ότι ωραία, ναι, εγώ τη δοκίμασα την τύχη μου σαλιστάκο, δεν μου βγήκε. Ε, όχι εντάξει, τώρα κι αυτοί προσπαθούσαν αντίστοιχα να βγάλουν εύκολα λεφτά. Δεν είναι ότι είναι βλαμμένοι, σου λέει, κι εγώ δεν έχω στον ήλιο μοίρα, κι εγώ δεν έχω στον ήλιο μίρα, α πάμε. Ναι, ρε, παιδί μου, απλά. Εγώ κολλάω λίγο περισσότερο στο κομμάτι Το ότι από τη στιγμή που το έχεις επιχειρήσει ήδη μια φορά mm -hmm. Και έχεις μπει ήδη μέσα στις φυλακέ Και ξέρεις γενικά τι συμβαίνει Πώς γίνει έξω και το ξανακάνεις Ή πώς γίνει έξω και το ξανακάνεις στην ίδια πόλη Δηλαδή δε δεν θέλει δε πολύ κλικ Δεν ήταν στην ίδια, ήταν στην ίδια πολιτεία ε, Στην ίδια πολιτεία Αυτό σε άλλη περιοχή, περιοχή. Ναι. Το σίσκο σαν το <laughs> Δεν το πιάσα Το σίσκο λέω είναι σαν το Φραν. Όχι. Ε? <ΣΣ> δεν μπορώ να το επεισόδιο. Είναι όλο έτσι. Όχι, όχι, δεν είναι. Ο Λί με τη ληστεία. Ναι. Και ο Σίσκο με το Σαν Φραν. Σίσκο. Ναι, τέλο πάντων, προσπάθησαν να το κάνουν. Ε. Πήγε να δουλέψει. Εν μέρη, απλά όντω δεν είχαν υπολογίσει ότι μάλλον οι άλλοι δεν θα κόλλωναν να τραβήξουν όπλα και τέτοια όπου... Μα πώ γίνεται να μην το υπολογίζουν από τη στιγμή που είναι και αυτοί τα ξανή. Α σου είπα, γι' αυτό έβαλα το, στην αρχή τη υπόθεση το τι ίσχυε με αυτόν τον νόμο. Ότι όντω δεν λειτουργούσε 100% έτσι όπω θέλανε οι τράπεζε και πηγαίνανε άλλοι εγκληματίε και αστυνομικοί και σκοτώναν κατά τη διάρκεια τη νύχτα άλλου. Πρώτον, για να πάρουν τα λεφτά και δεύτερον, σου λέει και τα λεφτά να μην πάρω, Είναι νόμιμο να τον σκοτώσω. Οπότε εγκληματίε μεταξύ του καθαρίζονται. Για να φύγει από την περιοχή μου. Po, po, order, ε? Το πίστεψε λοιπόν ο Μάρσελ αυτό, ότι έτσι θα ισχύει και σου λέει: Εντάξει μερ' τώρα, μα ποιο θα μα ρίξει. Εξάλλου, έχουμε και εμεί όπλα. Θα κολλώσουνε διπλά. Δεν είχε δει τι συνέβαινε. Και ρίχνει ο Χιλ την πρώτη έξω από το παράθυρο και δεν προλαβαίνει να πει ουφ, και, και του α, ρίχνουν α, πίσω. Ε, ναι. <laughs> μα και αυτό ρε παιδί μου, αυτό είναι που μου κάνει εντύπωση. Δεν γίνεται να μην το ξέρει. Το ξέρανε, αλλά δεν υπολογίζανε ότι θα το κάνουν. Είναι σαν να σου λέω σένα, οι πιθανότητε για να. Τι να σου πω τώρα, την ώρα που οδηγείς Να σου σκάσεις το λάστιχο Ή να πούμε 10% Το υπολογίζεις κάθε μέρα που μπαίνεις στο μάξι Όχι, Όχι. Αυτό. Εντάξει, αλλά δεν μιλάμε για το ίδιο πράγμα αυτή τη στιγμή. Η δύναμη για να πάρουν τα λεφτά ήταν μεγαλύτερη, μάλλον. Από ό,τι φάνηκε, όχι, γιατί η βλακεία του υπερίσχυσε. Άλλο το ότι ήταν ε, ανοργάνωτη τελείω. Τέλο πάντων, να πω fun fact, γιατί δεν το είπα μέσα, ότι μετά υπολόγισαν, ε, Πήγανε στο, στην τράπεζα και υπολόγισαν το πόσε σφαίρες είχαν πέσει από τι τρύπε που είχαν δημιουργηθεί και βρήκανε πάνω από 200. Έλα ρε! <laughs> ναι. Κάτι... δεν θα μα κανεί. Αυτό. Κάτι το οποίο έκανε πολύ δύσκολο τη... Δουλειά μετά τη αστυνομία για να καταλάβουν αν αυτό έχει γίνει από του ληστέ ή από τον κόσμο ή από την αστυνομία. <laughs> Γιατί όλοι ρίχνανε, αυτό έχει γραφτεί σαν μία από τι πιο τρελέ καταδιώξει που έχει υπάρξει ever στην πολιτεία του Τέξα και μπορεί και στην Αμερική. <laughs> Γιατί υπήρχε κόσμο που έβγαινε με τα μάξια του και μετά. Τα... Και του <laughs> κυνηγούσαν. κυνηγούσαν και ρίχνανε στο δρόμο. Πο-πο. <laughs> ναι. ε, με εμ... μουσική, Ροντ Ράνερ από πίσω. <laughs> χαζή τελείω οι άλλοι, ε, ε, Ήκανε αμάξι με γεμάτο τεπόζιτο και δεν υπολόγισαν ότι ήταν γύρω στα 180 χιλιόμετρα η απόσταση για να πάνε από την πολιτεία που ήταν από την πόλη που ήταν πριν μέχρι το Σίσκο. Οπότε η βενζίνη θα τελείωνε. Αυτό λε, θα την πήκαν σε αυτοκίνητο χωρί τα κλειδιά. Εκεί δεν αυτοί Εκεί έξυπνο το, το πιτσιδίκι ναι, που φεύγει ο okay, και το δίνουμε και παίρνει τα κλειδιά. Και ο πατέρα του. Και ο πατέρας του που τον πυροβόλησε Αυτό ήταν το στο δεύτερο. Αυτός ήταν στο δεύτερο Που βάζουν λοιπόν τα πράγματα στο καινούριο αυτοκίνητο Μαζί με τον λιπόφημο David, David Βάζουν και τα λεφτά Παίρνουν και τα δύο τα κοριτσάκια Και καλά για ομήρους και τέτοια Ξεκινάνε οι άλλοι του ρίχνουν δεν έχουν κλειδιά Λένε πάμε πίσω στο άλλο το αμάξι και ξεχνάνε και τα λεφτά Ωραίο ε. Ωραίο Άρα ό,τι κάναμε το κάναμε τσάμπα Ναι. ίσα, ίσα ρε παιδί μου να καθαρίσουν τα όπλα Να φύγουνε κάποιες παραπάνω σφαίρες Αυτό να δούμε τελικά θα πυροβολήσουν ή όχι Που παίρνουν και άλλο αμάξι ναι. Και τελικά το τρακάρουνε Δεν τους ήθελε Όχι δεν του ήρθε. Δεν το αλλά... είχαν. Ναι. Επίση, είχαν τραυματιστεί και ο Μάρσελ και ο Χίλ. Είχαν τραυματιστεί αρκετά. Συν το γεγονό ότι δεν τρώγανε, δεν τέτοιο για τύπου τρει μέρε. Ε, εντάξει. εντάξει. Πόσο θέλει και αυτό ο μυαλό Ναι, ναι, ναι. Ε, να πούμε ότι τα δύο τα κοριτσάκια τελικά τα αφήσανε ελεύθερα. Ε, λίγο πριν το τρίτο αμάξι που αλλάξανε και επέζησαν. Να πούμε ότι στο τελευταίο κυνηγητό που έπεσε εκεί με τον Texas Ranger οι πολίτε για να του βρουν είχαν πάρει μαζί του και δημοσιογράφου και έτσι γι' αυτό Τόσε πολλέ λεπτομέρειε okay. για το κυνηγητό. Να πούμε ότι στην προσπάθειά του να ξεφύγουν μέσα στα πρώτα σύνεργα που είχαν πάρει, είχαν και μια σακούλα με καρφιά. Ναι. Τα οποία κάποια στιγμή τα, τα χρησιμοποίησαν ναι. ε, σε ένα αμάξι, τα πετάξανε προ τα πίσω για να ξεφύγουν. Το οποίο δούλεψε για λίγο. Φαντάζεσαι όμω να τα πετάγανε προ τα πίσω. Κι τα πετάγανε αυτά... μπροστά. Ναι, και να τα <laughs> <laughs> <laughs> Μπροστά από τα αμάξι του. <laughs> Επίση, θέλουν έξω από την τράπεζα όταν πήγαν να πάρουν το το πρώτο αμάξι και μετά οι πολίτες που πήραν τα δικά του αμάξια και η αστυνομία το δικό τους για να τους κυνηγήσουνε ότι δεν είχε κανεί παράθυρα από τι σφαίρε. Okay. Τα είχαν εργαζώσει όλα. Άτυχοι και οι άνθρωποι που ήταν μέσα στην τράπεζα που χρησιμοποιήθηκαν σαν ανθρώπινη ασπίδα, αυτό εμένα με τρέλανε. Ότι βγαίνουν από την τράπεζα οι ληστέ με την ανθρώπινη ασπίδα που έχουν μπροστά του γύρω στα έξι άτομα. Και πυροβολούν τα έξι άτομα. Και με το που βγαίνουν, ανοίγουν την πόρτα, οι άλλοι δεν υπολογίζουν καν οι πολίτες. Τι πω, εγώ θέλω πέντε χιλιάρικα. Είναι τέσσερι μέσα, βάλτε κάτω είναι χιλιάρικα. Και ρίχναν αβέρτα, δεν υπολογίσαν τίποτα. Ναι, εντάξει, πέθαναν, αθώοι όμως Πέθαναν, ε, ναι, πέθαναν καταρχά οι δύο αστυνομικοί. Κρίμα. Ναι, κρίμα. Βέβαια, από την άλλη, να πούμε ότι τον έναν τον είχε άχθει ο Μάρσαλ. Μάρσαλ. Ναι. Αυτό που μου φάνηκε τρελό είναι ότι όντω κανένα δεν μπορεί να θυμηθεί ή να βεβαιώσει ότι ο Μάρσαλ με το δικό του το όπλο πυροβόλησε. Άρα μπορεί και να μην πυροβόλησε. Ποτέ. Απλά να ήταν μέσα σε όλο αυτό. Άρα θεωρητικά ο Μάρσαλ τήρησε το λόγο του. Ναι. Ναι, <σχε> δεν <σχε> το... <σχε> ναι. Δεν το είχα υπολογίσει έτσι. Αυτό δεν, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πραγματικά αντάλλα. Δάλτονς... Καλά, δεν έχει και πολλά άλλα να πει. Από τι ε, πιο κομικοτραγικέ ληστείε του αιώνα, νομίζω. Εντάξει, κομική δεν ξέρω κατά πώς, αλλά. Εντάξει, φαντάζομαι ότι ήταν. Δηλαδή, όταν το βλέπουμε έτσι από την απέξω πλευρά και έναν αιώνα μετά, μας φαίνεται λίγο αστείο. Ο τρόπο με τον οποίο και το διοργάνωσαν και το υπολόγισαν ή μάλλον δεν το υπολόγισαν, αλλά και οι κινήσει οι οποίε κάνανε. Mm -hmm. Θέλω να πω ότι για να μπει να ληστέψει μια τράπεζα, <laughs> θέλει ρε παιδάκι μου λίγο κλικ κλικ. Δεν θέλει λίγο μυαλό, λίγο να πεις ότι έχω, έχω μια έξοδο διαφυγής αν δεν πάει καλά κάτι Αυτοί δεν είχαν τίποτα, αυτοί είπανε Γιούρια, γεια σας πάμε, θα σηκώσουμε ό,τι λεφτά υπάρχει εκεί μέσα Και θα εξαφανιστούμε στο ηλιοβασίλεμα Αυτό, πάρα πολύ ωραία Ναι, <laughs> δηλαδή εντάξει <σίλυνα> Δεν τον τώρα τα πλάν ε, Τι να κάνουμε Έχει και τα αστεία του κομμάτια όντως μέσα Εγώ θεωρώ ότι εκείνη την περίοδο Μάλλον όντως αυτή ήταν η καθημερινότητα Έχνει. Του κόσμου Ληστείες, δηλαδή, κάποιους τους πιάνουν, κάποιους όχι Αυτό <σίλυνα> Και κάπως έτσι βγήκε η έκφραση Τέξας <σίλυνα> γίναμε Μάλλον. Αλλά να είδατε. Τι θα λέμε μόνο εμείς για τα Σεπόλια. Να μην έρθουν κι Και, αυτοί. Ε, και τώρα πέφτουν επιτελέσει και στη Γλυφάδα και στη ε, Εντάξει. Είναι. <laughs> Τι έγινε, παιδιά, έναν αιώνα μετά το φοιτηθήκαμε. Ε, όχι, αλλά κάτσε. Ε, μα, στην Ελλάδα τα έχουμε πει. Μα παίρνει και μια δεκαετία. Ε, ναι, ναι. Να το φέρουμε μόδα εδώ, πόσο μάλλον για κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά, μπορεί να κάνουμε και παραπάνω χρόνια. Εντάξει, τώρα μην το λέμε αυτό, γιατί έχουμε κι εμεί μια πολύ καλή. Έτσι, ένα πολύ καλό που είχε γίνει. Έχουμε, εννοείται πω έχουμε. Παιδιά, ναι, αυτή την υπόθεση την έχουν φέρει σε special επεισόδιο η Terror μαζί με του φίλου μα τη Damen Dahmer. Και να πω ότι ο Σωτή Τσαφούλια θα το κάνει ταινία. Ναι. Σειρά για την ακρίβεια. Με Βασίλη Χαρλαμπόπουλο και πάνω βλάχο. Να τα λέμε κι αυτά. Για να δούμε, δούμε κι αυτό πώ θα πάει. Γαμάτα θα είναι, ναι, αυτό δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Τι Σαν... άλλο να πει, Μωρέ, δεν έχουμε και τίποτα άλλο να πούμε σε αυτή την υπόθεση. Πέραν από το ότι η ανθρώπινη βλακεία και το σύμπαν δεν έχουν όρια. Εγώ αυτό, εμένα αυτό μου μένει. Γιατί αλήθεια δεν καταλαβαίνω. Τι. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο από τη στιγμή που όντω οι δύο από του τέσσερι το είχαν ξαναπάθει αυτό το πράγμα, mm -hmm. γιατί το συνέχισαν. Γιατί μπήκαν γιατί πάλι στη... Ναι, εντάξει, φτώχεια. Όχι, δεν μου κολλάει. Και δεν μου κολλάει με την έννοια ότι από τη στιγμή που έχει μπει μέσα στη φυλακή και ξέρει Πώ λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα. Μπορεί να κάνει κάτι άλλο, φαντάζομαι. Μπορούσαν να πάνε να γίνουν πετρουργοί. Οι πετρουργοί είναι καινούριο επάγγελμα τη τότε εποχή που πηγαίναν και σπάγαν πέτρε, ξέρω εγώ. Οκ, οκ. Πέτρε, μάλλον σπάγανε στι φυλακέ. Θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο και όχι να πάνε να ξανάλιστέψουν πάλι μια τράπεζα στην οποία θα, θα δημιουργούνταν όλο αυτό το χάο. Εντάξει, μια ιδανική κοινωνία θα δούλευε αυτό που λε, yeah. αλλά τότε μιλάμε για φτώχεια, μιλάμε για πολύ χάλια Συνθήκες, πόσο μάλλον σκέψω ότι οι περισσότεροι όντω ψάχνανε δουλειά κάθε μέρα. Δεν υπήρχε αυτό το έχω μια δουλειά με κρατάνε κάθε μήνα. Ναι. Σήμερα δουλεύω εδώ, αύριο δουλεύω εκεί, μεθαύριο δεν ξέρω. Ωραία, δεν μπορούσαν... Ωρα... Ωραία, ωραία. Όχι, ωραία. Όχι. Το δέχομαι, το δέχομαι, Ο, ωραία. το δέχομαι αυτό που μου. Το δέχομαι αυτό που μου λε. Δεν μπορούσαν τουλάχιστον να το έχουν σκεφτεί λίγο καλύτερα. Δηλαδή, εκεί με το στανιό, τελευταίο, τελευταίο σουκού του χρόνου, εκεί θα πάμε να του. Αφού κάνουμε. τότε υποτίθεται ότι θα είχε τα περισσότερα λεφτά. Δεν μπορούσα, αυτό λέω. Άμα θέλαν να το κάνουν αυτό, να περιμέναν ένα χρόνο, να καθόντουσαν να το σκεφτότουσαν στο 100% και τρόπου διαφυγή και το πώ θα μπουν και αν το κάνουν του χρόνου τα το Χριστούγεννα. Το δούλευε ο Μάρσαλ μου στο μυαλό του. Πόσο, ένα-δύο ώρα. Όχι, ένα χρόνο. Μάλλον δεν το δούλεψε καλά. Ήταν το μυαλό στην όλη την υπόθεση και από είδαμε δεν λειτουργήσε. Ε, ναι, αυτό δεν, δεν το δούλεψε καλά. <ΣΣ> δεν είχε, όχι, όχι, όχι. Ο Μάρσαλ από είναι no. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Κάποιοι όμω τον εμπιστεύτηκαν. Ναι και του πήρε το λαιμό. Είδε όμω. Ο τέτοιο κατάφερε και μπήκε στη φυλακή. Οκ. προσπάθησε να δραπετεύσει τρει φορέ και βγήκε το 40. Πρώτερο έντιμο βίο. Μόνο 20 χρονάκια. Εντάξει. Και επίση ήταν λίγο κακό ο τρόπο που δολοφονήθηκε ο Μάρσελ. Από τον κόσμο. Μπράβο. Αυτό θα ήταν το τελευταίο που θα έπρεπε να πούμε. Κακό. Ελίγο, ρε συντάξει τώρα. Υποτίθεται ότι ο κόσμο. Εμένα, όλη αυτή η ιστορία που μου διηγήθηκε τώρα, επειδή όταν ήμουν μικρή, έβλεπα Λουκιλούκ, μου θυμίζει πάρα πολύ το λιτζάρ από διάφορα επεισόδια του Λούκι Look που τι θα κάνουμε στον κακό κακοπιό, θα του βάλουμε πίσα και πούπουλα και θα πάμε να τον κρεμάσουμε μόνο που τώρα δεν του βάλανε πίσα και πούπουλα απλά πήγαν και τον κρεμάσανε εντάξει τώρα να σου πω την αλήθεια κοίτα τον είχαν, του είχαν δώσει ευκαιρία όταν ήταν ε, ε, ε, την πρώτη πιτσουνάκι. φορά τέλος πάντων την πρώτη φορά στη φυλακή σου λέει έκατε δύο χρόνια ο κόσμος ο ίδιος πήγε και ζήτησε από τον κυβερνήτη να του δώσει χάρη. Του δόθηκε χάρη για να διορθωθεί. Δεν διορθώθηκε και μάλιστα τη δεύτερη φορά δεν φτάνει που πήγε να, λιστέψει, ρε, πήγε να ληστέψει. Πήγε να ληστέψει, τραυμάτισε 8 συνολικά, σκότωσε 3. Κατά λάθο. Κατά λάθο, ξεκαταλάθο. <laughs> <laughs> του σκότωσε. <laughs> Επίση έκανε μια γειτονιά εκεί πέρα που ήταν η τράπεζα. Οπα. Τι όπα, το σουρωτήρι, τι φταίει ο κόσμος και σου λέει σκότωσες κι άλλον τη δεύτερη φορά που μπήκες με στη φυλακή και το έπαιζες και τε τρελίτσα. Α, να πω επίσης αυτό που δεν το βάλα μέσα γιατί δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, λένε ότι πέρα από ο τρελός το έπαιζε και καλά ότι είχε και μια πάθηση και είχε μείνει ψιλοπαράλυτος. Oh. Οπότε καθόταν στο κρεβάτι και ήταν εκεί πέρα. Και γι' αυτό πήγαιναν οι δύο φύλακε και τον τάιζαν, τον πόντιζαν, τον καθάριζαν και τον πήγαιναν τουαλέτα Ήταν όντω. Το έπαιζε. Ah. Και όταν λοιπόν κάποια στιγμή του είχε πείσει, ε, γιατί το έκανε αυτό το πράγμα πολύ καιρό, του είχε πείσει ότι ήταν παράλυτος και κάποια στιγμή πήγα να τον τραύσουν και αφήσαν ανοιχτή την πόρτα mm -hmm. από τη φυλακή. Ναι, απ το κελί ναι. του. Και βρήκε την ευκαιρία, όρμησε έξω. Πήγε προς το γραφείο που είναι εκεί με το που φυλάνε τα όπλα ρε παιδιά και αυτά, κλείστηκε μέσα και όπως πήγε ο φύλακα για να τον βγάλει από εκεί, βρήκε ένα όπλο και τον πυροβόλησε. Και έτσι σκότωσε τον τελευταίο φύλακα. Α, τον μπάστα! Ναι. Και γι' αυτό τειου αντίστηκε ο κόσμος και σου λέει όπα, Καλά το κάνει. Το κλείσανε βέβαια μέσα στις φυλακές, δεν μπορούσε να βγει έξω. Και τον περίμενε ο κόσμος απ' έξω. Προσπαθούσαν να τους πείσουν να μην πούνε μέσα. Ε, μπήκανε. Εντάξει. Okay, και έκανε. ακολούθησε ότι... Το πανηγυράκι. Ναι, ναι, ναι. Okay. Εγώ δεν το βρίσκω... Τώρα κακό θα μου πείτε, αλλά τέλο πάντων δεν το βρίσκω απολύτω κακό αυτό που του κάνανε. Εντάξει. Απολύτω κακό δεν ξέρανε. Σίγουρα πάντω είναι αυτό που λέμε ότι ο κόσμο παίρνει τον νόμο στα χέρια του. Ε, εντάξει. Το πεις το 1930, ναι, λογικό ήταν ο κόσμο να έπαιρνε τον νόμο στα χέρια του. Αυτό και επίση σκέφτομαι ότι ήδη ίσχυε ο νόμο ότι μπορεί να πυροβολήσει έναν εγκληματία και είναι νόμιμο. Ωραία. <laughs> Wanted dead or alive. Έτσι. Οκ. Okay. Ε. Ωραία υπόθεση έφερε. Αστεία ήταν για μένα. Αστεία, εντάξει. Για μένα. Η δεν ακούμε... ήταν. μια μαυρίλα ρε, παιδί μου, σαν αυτέ που φέρνουμε συνήθω. Εντάξει, είχε τι ανατροπέ του. Και επίση νομίζω ότι όταν ακούμε υποθέσει από τόσο παλιά. Επειδή ακριβώ δεν μπορούμε να δεθούμε απόλυτα ούτε με την περίοδο, αλλά ούτε και με τι καταστάσει. Και δει, εμεί που είμαστε Έλληνε, με κάτι το οποίο έγινε στο Τέξα. Και εντάξει τώρα κι εσύ. Έχουμε κάποια κοινά με του Τέξανού. Εμεί εδώ δεν ξέρω. Ε, σίγουρα σε κάποια χωριά τη Κρήτη δεν έχουν κοινά Εμεί εδώ δεν ξέρω στην Αθήνα, αλλά εντάξει. Τι πινακίδε του τι έχει δει. Αμέ. <laughs> Ντάου, τάου, τάου, αθάνατο. Εντάξει, έχουμε και κάποιε περιοχές στην Αθήνα που είναι ίσως λίγο κάτι ζεφύρια. Ντάου, τάου, τάου, πεθαμένο. Αυτό. Ναι, αυτή ήταν η υπόθεση μου. Μπράβο, πολύ ωραία υπόθεση για τελευταία του χρόνου. Ήταν έτσι λίγο φάνκι. Ήταν και χριστουγεννιάτικη. Βέβαια, δεν τύχηκε αυτό ο Σάντα Κλάου. Άγιο Νικόλα, και όχι Άγιο Βασίλης Άγιο Βασίλης ντήθηκε. Ναι, αλλά ο Κλάο είναι ο Νικόλα. Μπράβο, και τώρα που το θυμήθηκα μια και είπε ότι ντήθηκε. Δεν σχολιάσα καθόλου. που βρήκε σε αυτήν. Τι που είχε την πανσιόν, του, την έδωσε και επίση του βοήθησε κιόλα. Ε, εντάξει, τώρα αυτή. Αυτή ούτε καν που δικάστηκε. Ε, τώρα αυτή, πώ να δικαστεί, να ρωτήσω εγώ κάτι. Χωρί να με κράξετε πολύ στα σχόλια. Μήπω το κορίτσι τη άρεσε έτσι κανένα από τα παλικάρια. Μπορεί και να είπε άρεσε. να τη βοηθήσει Μπορεί να της άρεσε ο Μάρσαλ που ήταν και ομορφό Είχε και καλή φωνή Αυτό για τη φωνή που το ξέρουμε Ήταν γεγονό. δηλαδή ετο... Ότι είχε ωραία φωνή Ναι είχε ωραία φωνή τραγουδιστή Α, ναι. μήπως, μήπως έτσι είχες κυρτίσει λίγο η καρδούλα της Μπορεί και είπε, Εγώ για το παιδί, του δίνω και στολί. Fun, <laughs> fun fact: να ξέρετε, η τύπησα ήταν παντρεμένη. <laughs> δεν έχει να λέει. Και ο άντρα της δεν του ήθελε στην πασιόν, αλλά. Και καλά θα τη δίνανε και αυτήν σε ένα μερίδιο όταν. Yeah. Παίρνανε τα λεφτά. Yeah. Τα οποία επίση να πω ότι ήταν πολλά, ε. <laughs> ε ήταν, ναι. Αλλά Κάτων επεστράφησαν. 50... Τα ξέχασαν ναι και τα πήρε πίσω η τράπεζα 150.000 σε, σε μη πραγματεύσιμα ομόλογα Άντως Πάρα πολλά, πολλά λεφτά. λεφτά για την εποχή Και 12,500 Καλά γερή μπάζα θα κάνανε Δια μια χαρά ήτανε Μια χαρά ε, ε, ε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αυτά παθαίνει, λοιπόν. Όποιο μπλέκει. Με τι τόλες του Κλάου. Όχι. Με <laughs> τα πίτουρα, τον ντρονικό Αυτό, ναι. Όταν μπλέκει με ληστείε και με τέτοια. Συγκραίνει τα γκάνια. Υπάρχουν και αυτέ οι πιθανότητε. Τι θα ήθελε να αφήσουν. Ε, σίγουρα θα αφήσουν ένα πιστολάκι. Ένα πιστολάκι. Αν δεν... Αν μπορούν να αφήσουν και κλέφτε. Έχει τα emoji στο. Νομίζω δεν έχει πια. Δεν έχει. Νομίζω δεν, δεν έχει και είναι. Και είναι, νομίζω. Και Μαντέλα Τρέλα ναι, μα τώρα. Ναι, δεν υπήρχε ποτέ το emoji με τον κλέφτη. Φυσικά και υπήρχε το emoji με τον κλέφτη. Οκ. Okay. Οι εταιρείε λένε ότι δεν υπήρχε. Ότι το έχει ψάξει. Ναι. Γιατί. Θα το δείτε και μετά. Μισό, και εσύ. Μισό λεπτό την τεκτιβάκι να το ψάξω. Δεν υπάρχει το emoji με τον κλέφτη. Ναι. Nope. Ψέματα. <laughs> Τέλο πάντων, ναι, μπορείτε να αφήσετε όπω είπε το πιστολάκι. και μπορείτε να αφήσετε και ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Εννοείται. Εννοείται. Δεν υπάρχει. Ω, τι έγινε, μήπως είσαι από άλλους σύμπαν που θυμάσαι ότι υπήρχε Δεν γίνεται να μην υπάρχει Τι έγινε, μας δουλεύουνε, τα πειράματα στο Σέρν, μήπως είναι κάτι άλλο Μα αφού είχε κλέφτη και μάλιστα Α. είχε κλέφτη που για την πλουζίτσα με τις ρίγες οι εταιρείε υποστηρίζουν ότι δεν υπήρχε ποτέ Της τον στον τελευταίο τελευταία τρίτη πριν <laughs> το τέλος Το ανθρωπάκι στη Μονόπολη φορούσε μονό και άλλο ή όχι Για μένα φορούσε αλλά Α, τέλος πάντων Είναι φοράει. σαν την ουρά του Πίκατσου Είχε μαύρο ή όχι Και τα Fruit Loop όχι Ναι και τα Fruit Loop Όχι τα Fruit Loop η άλλοι Τα Looney Tunes ή Looney Toons Εγώ τα ξέρω Looney Tunes Α, Τώρα τι να σου πω Ό, το Tunes <χει> Δεν ξέρω <laughs> Τέλος πάντων γιατί αυτό μπορεί να πάρει πάρα πολύ Άμα το συνεχίσουμε με τα ναι. μαντελεφεκτ Όσοι φτάσετε σε αυτό το σημείο όντω αφήστε ένα πιστολάκι Ή ένα χρουστογεννιάτικο δέντρο Ή άμα θέλετε αυτή, αυτό το σάκο με τα λεφτά Γιατί σάκο με ναι. λεφτά υπάρχει Σάκο με λεφτά έχει Με λεφτά όχι, με λεφτά ναι Με λεφτά είναι για να τα βάλουμε για <χει> <χει> κλείσιμο <χει> Ναι. Αχ. Να πω να έχετε να πω. Πέραν από την υπόθεση και από αυτά που θα φύσατε. Ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια χρονιά που είσασταν μαζί μα. Είστε τα καλύτερα δεντεξιβάκια που θα μπορούσαμε να ευχόμαστε να έχουμε. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό το ότι ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι το 21 και τώρα μπαίνουμε στο 25 και εσεί είστε εδώ και συνεχίζετε να στηρίζετε. Και πιστεύω ότι θα συνεχίζετε να στηρίζετε γιατί εντάξει, πολλά έχουμε πει μπορεί. Αυτά που έχουμε πει να μην τα έχουμε κάνει όλα. Αλλά το 25 είναι μια χρονιά που όντω θα έχει πολλέ εκπλήξεις και για εσά αλλά και για εμά του ίδιου, μια και θα είναι η πρώτη φορά που θα τα κάνουμε. Ε, μόνο αγάπη και ευγνωμοσύνη έχω να πω εγώ και εύχομαι το 25 να σα βρει όλου υγιείς Γιατί μπορεί να με κοροϊδέψετε, αλλά η υγεία είναι πάνω από όλα, παιδιά. Και όσο περνάνε τα χρόνια θα το συνειδητοποιείτε κι εσεί αυτό όσο είστε μικρότερη. Εγώ με κοροϊδεύω που τα λέω αυτά. Γιατί πριν από 5-6 χρόνια ήμουν σα, Ε, ηλίλα την μα. Την έχουν τους για άλλο. Αλλά να έχετε υγεία, να έχετε ευημερία και να έχετε δίπλα σα του ανθρώπου που αγαπάτε. Και όσοι δεν την παλεύετε, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να την παλέψετε. Μπακαλίστε. Τα είπα, αλλά ευχαριστώ πολύ. Να πούμε ένα τεράστιο χρόνια πολλά στι Χριστίνες, του Χρήστε και στου Βασίλιστε και στι Βασιλικέ. Και στου μανόλδε που γιορτάζουν. Ε. Και στου μανόλιδε εννοείται. Μιας και θα ακούσετε το επεισόδιο τώρα έτσι Είναι δικές σας μέρες Να ναι. πούμε καλή χρονιά σε όλους Να έχετε πραγματικά ό,τι επιθυμείτε Να πάθετε ό,τι εύχεστε Έτσι και... Να πούμε και τα κλασικά έτσι. 2025 χαρούμενες όχι, ευχές Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. <laughs> Οι ευχές είναι όσες θέλει ο καθένα. Τώρα μην τι βάζουμε βάσει το νούμερο Να τους πούμε ότι εγώ είμαι η Μαρία Εγώ είμαι ο Γιώργος Και μαζί είμαστε οι, οι Crime Groupers Των με του χρόνου Γι, γι, γι. Χο, χο, χο. πολλά και γεια σας Να καθαρίστε έτσι καμινάδεθος Bye Bye Jingle bell Γεια σας την διεκτιβάκια Καλώς ήλθατε στο τελευταίο επεισόδιο αυτής εδώ τη σεζόν Όχι Καλώς ήλθατε <laughs> <laughs> <laughs> Μας τελείωσε <laughs> Τι, τι κρυφίαρα και πόδες, <laughs> <laughs> Καλώς ήλθατε στο τελευταίο επεισόδιο του χρόνου Yay! Είμαι ο Γιώργος... <laughs> Όχι. Και εγώ είμαι η Μαρία. <laughs> Βράχνιασα <laughs> λίγο. <laughs> Καλησπέρα, δεν τεκτιβάκια. Καλώ ήλθατε στο τελευταίο επεισόδιο αυτή εδώ. Πάλι τη σεζόν, θέλω να Δεν Αργότερα, μαζί με τον μεγαλύτερο. <laughs> να βοηθάει τον αγρό. Αγρότερα. <laughs> Τι να τη πει Τι, γιατί. Αν ανοίξαν οι πόρτε τη καρδούλα του. Και μείναν μόνο με του μπότε. Κάπω έτσι. Πού είσαι, ρε παιπί. Λούισε, ρε Πώ τον είπε στην κυβερνήτη. Μα φέργουσον. Μίρια, μα φέργουσον. Φεργουλίνι. Μα, κύριε μου, φέργουσον. Μα, Φέργουσον. Ήταν ανένδοτος αφού ήξερε πως οι τράπεζες θα είχαν το μεγαλύτερο δυνατό ποσό από χρήματα στο τέλος των Χριστουγέννων. Πώς το είπα been. έτσι. Τον Louis David Davis. Τον Λουίς Λουίς. David. Davis. Yeah. <laughs> <laughs> αφού το έκλεψαν το μετέφεραν σε μια τοποθετία. <laughs> <laughs> Στη συνέχεια άφησαν τον Willy, Όχι, το περίμενε. <laughs>